Παρίες δεν είναι άτομο, είναι φαινόμενο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Reboot και μόλις ξεκινά η εκπομπή Παρίας, μία εκπομπή που επιθυμεί να έχει ένα χαρακτήρα, επιθυμεί να πραγματοποιεί θεματικές εκπομπές με διάφορες προεκτάσεις, να μιλάει με κόσμο που αγωνίζεται, με κόσμο από τα κάτω, με ομάδες και εγχειρήματα ε, τουλάχιστον αυτοργανωμένα ή με άλλες συνελέξεις που έχουν... Οριζόντιες Δομές. Και εδώ από τα οριζόντια ε, ε, υπερσύγχρονα στούντιό μας ε, θα ξεκινήσουμε μία εκπομπή ε, να ευχαριστήσουμε για το ίντρο και για όλα τη, τη στήριξη ε, του εκτός ε, και για την παρουσία του και για όλα. Ε, παίρνουμε τη σκητάλη εδώ με το φάνη ε, ή αλλιώς παρατρόλ όπως, όπως θέλετε τον έχετε γνωρίσει χρόνια τώρα Καλησπέρα ε, Πρέπει να φτιάξεις ε, για Τώρα ο... εντάξει Νομίζω ναι. πως ακούς Καλύτερα, Καλύτερα ναι. Ωραία. Ε, Και σήμερα θα πραγματοποιήσουμε μια εκπομπή η οποία ε, μου τη ζητάτε πάρα πολύ καιρό και κάποιος κόσμος αρκετά έντονα γιατί περιμένουν τον παρατρόλε για μια ανάλυση γιατί τα πράγματα, οι εξελίξει τρέχουν και αφού τρέχουν, για να μην τρέχουμε εμείς ας γνωρίσουμε λίγο την κατάσταση Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη θεματική θα ήθελα να σας πω δύο λόγια Είναι η δεύτερη εκπομπή για τη φετινή χρονιά η προηγούμενη είναι η προηγούμενη Παρασκευή και σήμερα είναι 7 Φεβρουάριου του Σωτηρίου Αίτους 2025, έτσι. Ε, με... Έχουμε νέα σε όλο τον κόσμο, έχουμε Τραμπ, έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στην επόμενη, αν και ε, γενικότερα καλό θα ήταν, ε, όποτε έχετε χρόνο, να τσεκάρετε τις ε, δύο, ε, αυτό καθ' αυτό, θεματικές που έχουμε κάνει με τον παρατρόλ, δηλαδή τους, του μεταξιού, τους νέους δρόμους του μεταξιού μάλλον και την ανάλυση του ντοκιμαντέρ του Adam Curtis αυτά τα δύο περιέχουν πληροφορίες οι οποίες μαζί με τη σημερινή εκπομπή και με την επόμενη που όπως πρώτην εδώ φάνης θα είναι κάτι σαν το θαυμαστός καινούριο κόσμος με τραμποκρατία και πω συνεχίζεται όλο αυτό αυτές οι εκπομπές θα έχουν μια τρομερή αλληλουχία μεταξύ τους και θα μπορείτε να ακούσετε και να έχετε μπροστά σας κάποιες πληροφορίες και κάποια κομμάτια του παζλ για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη του τώρα του σήμερα πάντα με ιστορικές πληροφορίες από το χθες και με διάφορες αναλύσεις πολιτικές, κοινωνικές οι οποίες βοηθάνε πάντα στην κατανόηση στο τι γίνεται τώρα, ε, ώστε να ξεπεράσουμε πολλές φορές κάποια πράγματα τα οποία για πολλούς ε, τείνουν να είναι συνωμοσιολογία. Ε, δεν λέμε ότι πάντα όλα αυτά που ακούγονται ε, για συνωμοσίες πάνω απ' ό,τι όλα είναι πραγματικά, αλλά βλέπουμε ότι μετά από χρόνια, 10, 20, 30, 40, ε, 5, 2 χρόνια, κάποιες θεωρίες συνωμοσίας ε, είναι πολύ πιο αληθινές από οποιαδήποτε παραμύθια έχουμε ακούσει ε, πιο παλιά. Μην πάμε για, τις, ε, για το τι γίνεται στη χώρα με τις κινητοποίησει για τα τέμπη. Έτσι, πώς ξεκίνησε η διαχείριση η μηντιακή που έκανε η κυβέρνηση, ότι όλα αυτά που λένε είναι ε, ψηφοθύρε. θέλουν να μας στυπίσει αντιπολίτευση, που και έχουμε φτάσει σημείο να, να υπάρχουν ηχητικά, να ακούει κοσμός τρομερά ηχητικά που και γόντσαν ζωντανή άνθρωποι, Έτσι. Ε, έχουμε άπειρα παραδείγματα από αυτά, ε, αλλά ε, και μετά το μεγάλο πρόλογο που έχω κάνει και το ακαδημαϊκό τέταρτο που καταχραστήκαμε και ξεκινήσαμε <laughs> λίγο πιο μετά, να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε και για αρχή ε, συμφωνήσαμε, συμφώνησα μάλλον με τον ε, Φάνη ότι είναι αναγκαίο να κάνουμε μια πολύ μικρή και συνοπτική ανασκόπηση ε, για τον, ε, ε, να πούμε για τον 20ο αιώνα, να πούμε ίσως ε, για την περιοχή της Συρίας από το πρώτο παγκόσμιο και στη συνέχεια έτσι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να φτάνουμε στις τελευταίες δεκαετίες αλλά καλό θα ήταν να ακούσουμε δύο-τρεις πληροφορίες για, το, για την περιοχή. Για πες, ε, πριν ξεκινήσουμε όλα αυτά... Ε, Πώς φαίνεται θεματική. Ξέρω ότι μπορούσε αυτή η θεματική Να μπει μαζί με άλλες Και να μιλήσουμε για το Αλλά είπαμε, είπαμε να το ξεχωρίσουμε Ναι Καταρχάς να της είσω συγγνώμη αν... Για την φωνή που θα έχω σήμερα Λίγο γιατί είναι... είμαι λίγο κρυωμένος οπότε... Είναι προετοιμάσει για την επόμενη εβδομάδα, Την επόμενη Παρασκευή που είναι Τον ορετευμένο φτιάχνει φωνή Για τον έτσι. Άγιο Βαλεντίνο έτσι. Ναι ναι ακριβώς <laughs> Λοιπόν και να πω ότι εντάξει το συζητήσαμε αυτό ναι. ε, Το έλεγα θα μπορούσαμε να το εντάξουμε σε κάτι ευρύτερο Ξέρω εγώ με τι μεταβολές που έχουν επέλθει και θα επέλθουν ή επέρχονται Έτσι με την ε, ανώδοση στην εξουσία του Τραμπ Και ουσιαστικά έχουμε το πέρασμα σε μια άλλη εποχή Και όταν έχουμε το πέρασμα σε μια άλλη εποχή και αν το συνδέσουμε και με διάφορα πράγματα που είχαμε πει στι προηγούμενε άλλε εκπομπέ, όσοι μα είχαν παρακολουθήσει, αλλά και για όσου και όσε δεν μα είχαν παρακολουθήσει, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το πέρασμα από ότι εγώ θα τα χαρακτήριζα ω κατά κάποιο τρόπο την παγκόσμια σύγκλιτο, με βάση και τη λατρεία που έχουν οι Άκλο Σάξονε και ειδικά οι Αμερικάνοι στη γεωπολιτική του προσέγγιση στη Ρώμη και στην αρχαία Αθήνα. Έχουμε λοιπόν τη λατρεία τη παγκόσμια συγκλήτου. Έτσι, και την άνοδο, και από τη μία έχουμε λοιπόν αυτή την περίοδο, η οποία ε, μπορούμε να πούμε ότι προς το πάρον τουλάχιστον περνάει σε δεύτερη μοίρα, χάνει την ισχύ της και έχουμε την άνοδο του αυτοκράτορα. Έτσι, συγκλητική και αυτοκρατορική. Αν κάποιος μπορέσει να ανατρέξει λίγο στα τις εποχής θα καταλάβει Λίγο τι εννοώ και για να το εξηγήσω και λίγο περισσότερο μην τυχόν και εμπερδευτούμε θα πω ότι όταν γινόντουσαν εμφύλοι στη Ρώμη, στη Ρωμαϊκή, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή από διάφορες επαρχίες ε, αποτελούσαν στηρίγματα του εκάστοτε διεκδικητή της εξουσίας. Το αποτέλεσμα ήταν βέβαια ότι πάρα πολλές από αυτές τις επαρχίες ή σχεδόν και όλες να υφίστονται τις συνέπειε σε περίπτωση που βρισκόντουσαν με την πλευρά του ετημέν Εμεί εδώ σε, με πιάνει το μέρο είμαστε. <laughs> Εμεί λοιπόν, εδώ στηρίζαμε νομίζω ξέρω. φανατικά την Democrats. <laughs> <laughs> in... δεν είναι. Baiden Όπουλα. Λοιπόν, τέλο πάντων, και τώρα ποιοι θα την πατήσουν και τα λοιπά, δεν ξέρω. <laughs> Μπορεί και πολύ. <όλοι. laughs> Αλλά ναι. Ε, ε, αν κρίνουμε πούμε, από το γεγονό ότι δεν κλήθηκε ούτε ένα. Ούτε ένα, δεν ξέρω αν πήγε κάποιο από την κυβέρνηση ή στην ορκομοσία <χει> που κάναν ουρέ για να πάνε. Και εδώ πέρα μάλιστα είχε κανονιστεί και έγινε μια συνέντευξη με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών του Τραμπ, ε, τον Πομπέο, ε, με την προπόθεση ότι α, το ξέρουμε τώρα, θα πάει Πομπέο. Τα έχουμε όλα έτοιμα. Οπότε ας κάνουμε μια εκπομπή του Πρωθυπουργού με τον Πομπέο και τελικά τζίφο. Και, και πήγανε κουμπά ειδικά άμα καταλάβουμε με τις αλλαγές που έχουν γίνει όσον αφορά το, το ότι ο Τραμπ δεν θέλει να έχει μέσα του στελέχη που ουσιαστικά ανήκουν σε άλλε ομαδοποιήσεις και εκφράζαν άλλα συμφέροντα και τα οποία λειτουργούσαν στο παρελθόν ε, θα λέγα ω φρένο πολύ light είμαι <ΣΣΣΣ> απέναντι στα, στα πλάνα του και τα σχέδιά του που δεν είναι μόνο δικά του είχαμε εξηγήσει ότι δεν είναι μόνο αυτός και άρα είναι πιθανό να υπάρξει και συνέχεια ανεξαρτήτως του Τραμπ. Έτσι. Το ότι αυτός είναι μια συμβολική προσωπικότητα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, νομίζω ότι τα είχαμε πει, ότι είναι κάρα καπιταλιστής, οπότε μην περιμένετε κάτι άλλο. Έλεος. Έτσι. Λοιπόν, μετά επίσης ότι είναι παιδί του όλου αυτού του κύκλου που ήταν η Δημοκρατική, άμα δείτε βίντεο παλιά, πάρα πολλέ εκπομπέ τη Όπρα, εκεί ήταν. Φαρεάκη κάνανε, το στηρίζανε... Δικό του παιδί είναι, εκεί μέσα από τα σπλάχνα του βγήκε... Και φυσικά, όπως είχαμε πει... Θυμηθείτε πέρα από το... Ας πούμε, από το... Πολιτικό ή θεωρητικό τη υπόθεση, Το ταξικό που είχαμε αναλύσει, το γεωπολιτικό... Σκεφτείτε και το προσωπικό... Όταν είχαμε πει εκείνη την προσβολή που του είχα κάνει ο Ομπάμα... Σε εκείνο το τραπέζι... Όταν ήταν μαζεμένοι ουσιαστικά ένα και τον ταπείνωσε δημόσια. Και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, <Και> ήρθε η ώρα να γυρίσουν τα πράγματα ανάποδα. Λοιπόν, <συγνώμη> <συγνώμη> ναι. ε, μήνυμα από το βουνό 13, λέει καλησπέρα παιδιά, γεια σου παρατρούλ γίγαντα. <συγνώμη> για πάρτι σου βουνό έχουμε έρθει εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, τώρα θα το... Ναι. Λοιπόν, ε, <συγνώμη> να πούμε βέβαια εδώ ναι, κάτι άλλο. Μιας και λέγαμε πριν για την κουβέντα αυτή, η, Συρία, τη... η Ρολοπέζη Συρία είναι μια αφορμή ουσιαστικά για να δούμε εξελίξει στην περιοχή. Να το πούμε αυτό. Ε, αν το δει κάποιο μόνο του και πιάσουμε και πούμε γεγονότα τώρα τα οποία απλώ είναι μια ανασκόπηση ιστορική του τι είχε γίνει, δεν θα μα πει πολλά. Το θέμα είναι να mm. το δούμε σε μια δυναμικότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει μια δυναμικότητα, να το πω έτσι απλά. απλά. Τέλο πάντων, λοιπόν, σκεφτείτε ότι ό,τι βλέπουμε δεν είναι κάτι σταθερό, είναι κάτι το οποίο κινείται. Άλλο με μεγαλύτερη ταχύτητα, άλλο μικρότερη. Τώρα θα σκάσει. <Συσχε> <Συσχε> <Συσχε> <Συσχε> λοιπόν. Ε, θέλω να πω ότι ε, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε κάποιες κινήσεις πρέπει να δούμε τις αλληλεπιδράσεις δηλαδή η Συρία από μόνη της ε, δεν θα μπορούσε να πει πολλά αν δεν το συσχετίσουμε με εξελίξεις που υπάρχουν γύρω-γύρω με το Ιράκ, με το Λίβανο Τουρκία, το Ισραήλ, όλα με, αυτά που γίνανε Με τους αμυντικούς πολέμους του Ισραήλ Αμυντικότατους, ε, μόνο ναι. αμυντικούς ναι. Να σου πω κάτι ρε, βάλα, Νομίζω ναι. ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που κάνει αμυντικούς πολέμους Και επεκτείνει τα σύνορά του Εντάξει, ναι ε, Πάρα πολλοί το είπαν έτσι okay. Το πολέμο που κάνανε αμυντικό Αν δούμε τι, κάνει, τι έχουν κάνει οι στο Μεξικό Θα πάθουμε σοκ. Οπότε καλό είναι πούμε, να το έχουμε αυτά στο μυαλό μα ότι ω ε, αιτιωγήσει μπορεί να γίνει ε, τα πάντα. Και μία από αυτέ τι αιτιολογήσει είναι και ο, ε, η πόλεμη που που κάνει και το Ισραήλ. Oh. Δεν έχει κάνει μόνο το Ισραήλ, τέτοιου no, πολέμου και, και άλλου. Δηλαδή, αμενικό ήταν και ο πόλεμο τη Αγλία στα Φόκλαντ το 1982 τη Θάτσερ Αμαντικό, λέει μα επιτευτεί κατά έλεγε στου Αργεντίου. Μα κάνει <laughs> επίθεση. Σου λέει άλλο σε πόσε χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά στον νότιο Ατλαντικό. Τι δουλειά έχεις εδώ, ξέρω εγώ. Όχι. Μείνομαι. Ήταν δικά μου. Τώρα πως τα πήρε δεν έχει σημασία. Έχω μέσα ένα πληθυσμό, ο οποίος επίσης θέλει να είναι μαζί μου. Λοιπόν, και άρα θα στείλω το στόλο μου και θα σε ρημάξω. όπως και έγινε. Είχε και μια χούντα, απ' την άλλη, στην Αργεντινή. Λοιπόν, και τα πράγματα τελειώσαν έτσι απλά, με πόσους νεκρούς, οι οποίοι πήγαν άκλαυτοι. Πραγματικά, ειδικά από την πλευρά τη Αργεντινή και του ε, Άγγλου, βέβαια, που πήγαν και πολεμήσαν στα πέρατα τη γη για αυτά τα νησάκια. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, το κύριο και το γόητρο τη Θάτσερ, η οποία, οποία κατέρεε κιόλα εσωτερικά, κατέρεε εσωτερικά με τα μέτρα που είχε λάβει, κατέρε ε, ανέβηκαν και κατόρθωσε και πήρε τι εκλογέ μετά συνέχεια. Καλό. Ε, είναι αυτό που λέμε το δυναμικό. Mm. Πρέπει να δούμε ποιοι παράγοντε μέτρανε, γιατί το κάνουν. Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα στην περίπτωση τη Συρία να πούμε ότι μπορεί να φαίνεται το πράγμα ας πούμε, ότι έχει ρεμήσει, ότι δεν ακούγεται πολύ, αλλά αν λάβουμε υπόψη μα ότι ο Τραμπ είχε ανακοινώσει πριν ε, αναλάβει την εξουσία ότι εγώ θα πάρω τα στρατεύματα από εκεί και θα φύγω, που δεν έχει πολλά στρατεύματα, αλλά η παρουσία τη είναι κρίσιμη. Και το κυριότερο έχει και αεροπορική κάλυψη, η οποία αεροπορική κάλυψη, άμα χρειαστεί, κάνει τη δουλειά τη όπου θέλει. Αλλά άμα φύγει από εκεί, αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι λειτουργεί και σαν. Ε, πώς να το πω, ε, διαιτητή, σαν τροχονόμο, ξέρω εγώ. Ε, εννοείται ότι έχουν και τα δικά του συμφέροντα εκεί πέρα, αλλά αυτή τη στιγμή θα λέγαμε την προσέγγιση που είχε ο Τραμπ, ε, σου λέει ότι εγώ δεν, δεν με ενδιαφέρει τώρα εκείνο το μέρο, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ, θα φύγω, αλλά θα αφήσω δύο χωροφύλακε, οι οποίοι όμω είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ του. Ποιοι είναι οι χωροφυλακέ. Το Ισραήλ και η Τουρκία. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε αυτό, αν το λάβουμε απόψη μα, θα καταλάβουμε τι γίνεται. Ποιο έχει συμμάχου ποιου. Το Ισραήλ στηρίζει του Κούρδους Ξεκάθαρα. Και οι Τούρκοι στηρίζουν του Τουρκομάνου, οι οποίοι δεν είναι βέβαια σε μεγάλη ποσότητα, αλλά στηρίζουν και του Άραβε. Φοβερό εδώ, γιατί. Να, τώρα η ιστορική αναδρομή τι κάνει. Οι Τούρκοι με του Άραβες δεν τα πήγαιναν πολύ καλά, διότι Έχεις η Συρία. καλά. Ναι, στο παρελθόν. Ήταν κομμάτι τη Αχρονομική Αυτοκρατορία και μάλιστα όταν λέμε Συρία εννοούμε μια περιοχή που περιλάμβανε και το Λίβανο και αυτό που είναι σήμερα η Συρία και ένα κομμάτι τη της Τουρκία ναι, την περιοχή τη Αλεξανδρέτας και την Παλαιστίνη κανονικά. Έτσι. Δηλαδή μιλάμε για μια περιοχή έτσι μεγάλη που ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που βλέπουμε σήμερα. Λοιπόν, η Ορδανία Υπέριορδανία υπερή Ορδανία, Trans-Jordan. Yeah. Λοιπόν, και επίσης, ας πούμε, σε συγκεκριμένη περιοχή η Οθωμανία, ας πούμε, είχαν κάποιου συγκεκριμένους τρόπους διοίκησης και οι οποίοι παίξαν το ρόλο τους μετά. Και οι που δίνανε εύνηες, σε ποιου πληθυσμού, πώς παίζαν το δικό τους Διέρη και Βασίλευε, Ποιε μειονότητε ενίσχυσαν, ποιο ρόλο παίξανε πόλεις. Όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, έχουν παίξει το ρόλο τους, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι. Με τη λέξη Σύρια εννοούμε μια μεγαλύτερη περιοχή από αυτό που είναι σήμερα το Συριακό κράτο. Αλλά βέβαια η πορεία των γεγονότων στη συνέχεια μετά το τέλο Οθωμανικής Αυτοκρατορία οδήγησε στην δημιουργία πόσων κρατών στην περιοχή. Έτσι, τα οποία βέβαια σε καμία περίπτωση σήμερα, άμα ρωτήσει κάποιο από αυτού, μπορεί να θεωρηθούν Συρία. Έχουμε μια άλλη κατάσταση. Είναι αυτό που λέμε το δυναμικό. Αλλάζει. Αλλάζει το δυναμικό. Ε, σκεφτείτε τι έχει να γίνει. Αν δημιουργηθεί και κουρδικό κράτο και μάλιστα έξω από τα όρια του Ιράκ, του βόρειου Ιράκ, από αυτό που είναι σήμερα το βόρειο Ιράκ. Εννοεί δηλαδή ότι δεν θα πάρει κάποιο έδαφο από το Ιράκ να είναι εκεί, Όχι. θα είναι προέκταση. Να, να πω το εξή τώρα. Το πιο, το μέρο, να το πω έτσι καλύτερα, που είναι ήδη έτοιμο, είναι de facto κράτο, κράτο εν κράτη θα έλεγα, είναι το κουρδικό ε, κράτο, όπω θέλετε, πείτε το, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο βόρειο Ιράκ. Το γιατί δεν έχει γίνει ακόμα πρέπει να δεις τους συσχετισμούς που υπάρχει, να δει κάποιου συσχετισμούς που υπάρχουν μέσα στο ίδιο το Ιράκ Το οποίο επίση ήταν ένα δημιουργήμα, έτσι, το Ιράκ που υπήρχε πριν, ένα δημιουργήμα ήταν Οι προτάσεις που είχαν κάνει στο παρελθόν οι Βρετανοί και άλλοι και διάφορες επιτροπές που είχαν κάνει εκεί στο τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου τις επισκέψει τους στην περιοχή προκειμένου να δουν πώς μπορεί να διαμορφωθεί στη συνέχεια, μιλούσαν για Μεσοποταμία και λέγαν Μεσοποταμία γιατί υπάρχει μια πασπερμία λαών. Δεν είναι η αντίληψη που έχουμε εμείς όπως είναι εδώ πέρα, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στα Βαλκάνια κάπου και όχι ο τελός, το έθνος κράτος, δηλαδή η στα βαλκανια καπου και οχι ο έτσι το εθνος κρατος δηλαδη η καθαροτητα μια συντριπτική πλειοψηφία πληθυσμού, 90% και οι υπόλοιποι εκεί είναι τα πράγματα σαφώς πιο μεικτά και μάλιστα πολλές φορές βλέπουμε ας πούμε, όπως στη Συρία που ισχύει αυτό σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά να και με τις συμμαχίες τους να ελέγχουν μια χώρα στην οποία άλλα είναι πλειοψηφία. Και εδώ πρέπει να δούμε και μια από τις αιτίε που δεν ήταν συμπαθή από ένα σημείο και μετά ειδικότερα ο, η οικογένεια σαν και η συμμαχία που κατήχε την εξουσία στη Σύρια αυτό πρέπει να το καταλάβουμε έτσι ότι αυτή ήταν μια συμμαχία Αλαουίτες με χριστιανούς όχι μόνο οι Αλαουίτες είναι μια ε, έκφραση του Ισλάμου η οποία είναι, θα τη λέγαμε πολύ πιο κοσμική να το πω έτσι και οι οποίοι είχαν αρκετέ επαφές έτσι, με τη Δύση περισσότερες ε, συγκεντρώνεται κυρίω στην περιοχή τη πρωτεύουσα και στα δυτικά τη χώρα, στην ακτή. Ε, και εκεί πέρα είναι μαζί και με του χριστιανού. Από την άλλη, υπάρχουν ε, χριστιανικέ ομάδε και πληθυσμοί, όχι σε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά είναι στη, σε, ε, ας πούμε σε διάφορα μέρη τη χώρα. Αλλά όταν έσκασε το Άισι, δεν έμεινε τίποτα από κανέναν. Τώρα μπορεί να γελάμε, αλλά έγινε η σφαγή του αιώνα. Πραγματικά το τύχη έχει γίνει, όπω και στο Ιράκ, δεν λέγεται. Και ε, εικόνες... Το αέσει είναι μια άλλη ιστορία ναι, ναι, που σχετίζεται εικόνες... ομάσα έτσι. Που φτάσανε ναι. μόνο τα... τα πολιτιστικά που γκρεμίζανε τα αρχαματα. Ναι. Όλο αυτό ήτανε το... Ναι, οι όμως ήταν το. Οι σφαγέ όμως τα μεγαλύτερε και ξεκλειρίσανε πληθυσμούς που ήταν εκεί προνοιμονεύτων τον και ε, ε, η Ασύρια, α πούμε. Αμα ε, κάποιο ασχοληθεί λίγο θα καταλάβει. Ε, και τους Κούρδους κυνηγήσανε πάρα πολύ... και όχι μόνο γενικότερα... αλλά εγώ τώρα πάνω σε αυτό... και μια ηρωνική έτσι λίγο ερώτηση... Ε, πού είναι τα χημικά του Άσαντ? Τα, τα έχει κρύψει τόσο τα καλά... Τα έχει, τα έχει κρύψει κάπου... <laughs> ναι, τα έχει κρύψει τόσο καλά... <laughs> <laughs> που δεν... Είχαμε πολλές αναφορές στο Hyper Normalization... είχαμε όλοι ναι. το ιστορικό για τον πατέρα Άσαντ... Δε για το δίπολο, για τη δημιουργία ναι. του κακού, έτσι, ναι. από την πλευρά της, των δυτικών, πώς δημιουργείται ο κακός, ναι. πώς, κουλουπού. Ε, Όχι, αυτό που, αυτό που θέλω να πω μιας και ξεκινήσαμε, έτσι, κάπως πήγαμε από το σήμερα, πήγαμε μια επιστροφή ναι. στο παρελθόν, αλλά προσπαθούμε να το συνδέσουμε λίγο με όλα και να καταλάβουμε ότι είναι μια αρευστή περιοχή και αυτή, αυτά που ε, συμβαίνουν σήμερα αρκετά από αυτά, μάλλον, Πάρα πολλά έχουν τις ρίζες τους σε ένα παρελθόν. Από εκεί πέρα βέβαια υπάρχουν και διεθνείς εξελίξεις. Δηλαδή κανένας δεν μπορεί να πετύχει αςούμε, μια εύστοχη ανάλυση αν δεν λάβει υπόψη του τις μεταβολές που έγιναν μετά το τέλος της Σοβιτικής Ένωσης, την κατάρρευση και την απόφαση των ε, ε, Αμερικάνων και των συμμάχων τους και μάλιστα αυτών που τότε κάναν κομμάτι στι ΗΠΑ, που τώρα έχουν περάσει στο Δημοκρατικό Κόμμα, και λέω για του νεοσυντηρητικού, οι οποίοι αποφασίσανε με τον περίφημο άξονα του κακού και με τον πόλεμο κατά τη τρομοκρατία, να τελειώσουν με τα υπολείμματα οποιοδήποτε συμμαχιών υπήρχαν στην περιοχή τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο εναντίον του ή καθεστώτων που δεν ήταν μαζί του. Τα οποία τα ανέταξαν στο συγκεκριμένο άξονα και κυριολεκτικά τα ρημάξανε. Κυριολεκτικά, αυτό που την έχει ας πούμε, σε εισαγωγικά γλιτώσει ή χωρί είναι το Ιράν. Θα μου πει τώρα το καθεστώ του Ιράν τι είναι καλό και τα. Όχι, δεν το λέμε από αυτή την άποψη. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πώ το λέμε. Αλλά απ' την άλλη, μόνο και μόνο επειδή ήταν εναντίον του, αρκούσε. Ενώ αντίθετα, ένα άλλο καθεστώ που δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό, όπω α πούμε τη Σαουδική Αραβία και δεν είναι εναντίον του, <laughs> δεν το πειράζουν. Έτσι δεν είναι. Φίλοι. Να... Ναι, τι, τι δικαιώματα έχουν οι γυναίκε, α πούμε. Και μόνο που μιλάμε για δικαιώματα, τότε με πειράζει. Οι γυναίκε Τι θα πει αυτό. Ποια είναι η θέση τη γυναίκα κυριολεκτικά στη Σαουδική Αραβία. Και άμα το συγκρίνουμε και προ το Ιράν, παίζει να βγει και το Ιράν. Ε... πολύ καλύτερο, αν δεν ναι, δυνατόν. Ναι. Αλλά λέμε. Έτσι, δηλαδή του έδωσε τη το δυνατότητα να οδηγούν αυτοκίνητο και να πηγαίνουν σινεμά. Ο διάδοχο τώρα, ο Σαλμάν. Φοβερό. Εδώ πέρα τον προσκυνούσαν ε, Τι να πω ε, Και okay. την αλλαγή όπω στο Αφγανιστάν Που φύγανε τα στρατεύματα Και ξανακυλήσανε Να πούμε ότι είναι καλό ή κακό είδες, δεν μπορείς να πεις κάτι Καλό ικακό. Το Σ θέμα είναι να σου πω κάτι Κοίταξε να δεις Όταν έβγαιναν εδώ εφημερίδες Τό των συντακτών και γράφανε για δράματα Τι θα γίνει η θέση της γυναίκας στο Αφγανιστάν Εντάξει μεγαλύτερο ξέπλυμα για την επέμβαση των Αμερικανών στην περιοχή δεν υπήρχε αφού δεν έγινε γι' αυτό δεν έγινε γι' αυτό ο πόλεμος στο Αφγανιστάν ήταν μέρος της ευρύτερη εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτείων και των συμμάχων τους στην περιοχή γι' αυτό που αναφέραν μόλις πριν λοιπόν ε, φυσικά για να το κάνεις κάτι τέτοιο και να έχει μια αλφα αποδοχή για να μην ξεσηκώσεις πλήθη εναντίον σου πρέπει να βάλεις να χρησιμοποιήσει έναν ιδεολογικό μανδύα. Θυμάστε που αλλού είπαμε για το λογικό μανδύα τη Δύση εναντί τη Ανατολή. Τη προοδευτική Δύση εναντί τη οπισθοδρομική Ανατολή. Τώρα, βέβαια, πόσο προοδευτική είναι η Δύση mm. με τον Τραμπ. Κάτι χριστιανοταλιμπάν, κάτι ευαγγελιστέ τρελού εκεί, σε εισαγωγικά τρελού. Ε, κάτι τέτοια δεν ξέρω, αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ όμω είναι ότι ποιο τη χρησιμοποίησε, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Φταίει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που τη χρησιμοποίησε. Η απάντηση μου είναι όχι, αλλά εκεί που χρειάστηκε να παίξει το ρόλο της και της ανατέθηκε, δέχτηκε να λάβει το ρισκό μέλη τη. και για μένα αυτό ήταν λάθος έτσι, λάθος γιατί έχει να κάνει και με το γογ και με διάφορα, με πούμε, που το γογ είναι ουσιαστικά μια άλλη εξέλιξη μια ριζοσπαστικοποίηση άλλου τύπου λοιπόν, μεγάλη κουβέντα και αυτό αλλά νομίζω ότι δημιούργησε περισσότερες αντιπάθειες από αξίζει στο, στο κίνημα αυτό για τα δικαιώματα. Ας πούμε. Ε, τα ατομικά δικαιώματα. Ναι, ατομικά και συλλογικά. Γιατί εντάξει, το δικαίωμα να επιλέξει. Εσύ... Κοίταξε, όταν αρχίζουν και μιλάνε, θα ξεφύγουμε λίγο, κάνουμε μια στροφή, θα το επιστρέψουμε, θα το βάλουμε στο. Όταν λες, α πούμε, τα φύλλα είναι δύο βιολογικά, αλλά τα υπόλοιπα κοινωνιολογικά, τα φύλλα είναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εκεί πέρα κάνει μια απόκρυψη μια πραγματικότητα, η οποία είναι σημαντική στο πώ. Ερμηνεύεις το πώς προσεγγίζεις πραγματικότητες και γονότα Δηλαδή την κοινωνική σημασία που αποδίδεται Την κοινωνική σημασία που έχει Ωραία πέρα από τη βιολογία Όπως ξέρουμε ειδικά ο άνθρωπος κάνει και υπερβάσεις Λοιπόν οπότε σε αυτό το κομμάτι ε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι Τι θα πει ε, επειδή η βιολογία λέει ότι είναι δύο Άσο που δεν είναι αλλά τέλος πάντων λένε αυτοί δύο Έτσι Στατιστικά υπάρχει και ένα ποσοστό που δεν είναι έτσι. Λοιπόν, αλλά για να μην μπλέξω αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα θέλω... ναι. να ξέρω, ναι. Όλοι αυτοί έχουν γραφτεί από διάφορου κοινωνιολόγου ε, αριστερού, κουλουπού και στην Αμερική ναι. για την κοινωνική κατασκευή του φύλου. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία στην κοινωνική ανθρωπολογία ναι. που λένε πάνω στην ιστορία του ανθρώπου και σε πάρα πολλά σε εθνωτικέ ομάδε πώ εναλλασσόντουσαν τα φύλλα, π.χ. όταν πηγαίναν για κυνήγι οι. Κάποιοι Ινδιάνοι, εν περιπτώσει, ναι, ναι. πώ μπορούσαν να αλλάξουν όταν πηγαίνανε για έξι μήνες, ήτανε σύντροφο με τον σύντροφό του και μετά γινάνε. Πώ <συλίως> περιπτώσει, <συλίως> δίνουν μια τέτοια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα, επί Τραμπ, ο οποίο έχει βγάλει, λέει ότι ψηφίζει καινούργια πράγματα, ότι ξαναμαζεύει ότι έχουν ψηφίσει οι προηγούμενε κυβερνήσει. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο αναβρασμό μέσα εκεί στα πανεπιστήμια, τσακώνονται αυτοί οι ακαδημαϊκοί με κάποιον, ή okay, το ψήφισε και. Τελείωσε κοιτάξτε. Καταρχά, ναι. Θα είναι στην άλλη εκπομπή τώρα. Είδε πόσα παρακλάδια <laughs> έχει. Ε, θα σου το πω απλά. Ε, σοκ και δέος αυτή τη στιγμή. Η μία φάπα μετά την άλλη. Τίποτα. Ε, και υπήρχε και μια υποτίμηση. Όταν υποτιμάς τον άλλο, τον αντίπαλό σου, αυτά θα πάθεις Το αποτέλεσμα είναι μέχρι στιγμή να μην μπορούν να αφρώσουν λέξει και μάλιστα να υπάρχει κίνδυνο άμα αφρώσουν λέξει επειδή είναι σάπιο το πολιτικό σύστημα που είναι απέναντί του. Να σου βγάζει λαγού από το καπέλο και να σου λέει Ποιο μιλά εσύ, Αυτά που βγαίνει τώρα με τη USAID είναι απίστευτα. Εντάξει, όποιο ασχολείται, ξέρει, καταλαβαίνει. Χρηματοδοτήσει, άλλοι βγαίνουν και λέγανε: Α πούμε, πρόσξετρα, βγαίνει και λέει: Μα ε, χρηματοδοτούσε οργανώσει <Και> για φτωχά παιδάκια. Ναι, ρε, παιδιά, χρηματοδοτούσε, αλλά μαζί με αυτά χρηματοδοτούσε κι άλλα. Ο κι ο άλλο γυρίζει και σου λέει: Τι έκανε με τα άλλα. Δεν σου λέει γι' αυτό. Σου λέει: Τι έκανε με άλλα. Άρα και κάτσε να δούμε το σχάρι, για να δείτε ένα γεγονός αυτό είναι αποδεδειγμένο και ιστορικό γεγονός πλέον γνωρίζει κανένα πως ε, ε, ε, καθάρισαν κυριολεκτικά και εκτέλεσαν τον Οσάμα Μπιλάντεν τι μέσα χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. ξέρετε τι χρησιμοποίησαν ε, εκστρατεία εμβολιασμών κατά της πολιομιελίτιδας στο Πακιστάν γιατί, γιατί η Πακιστάν και τα Αφγανιστάν είναι από τις λίκες χώρες που παγκοσμίως έχουν ακόμα έτσι, κρούσματα αυτής της ασθένειας. Λοιπόν, η οποία είναι καταστροφική. Λοιπόν, Και είχα ξεκινήσει λοιπόν, ε, προγράμματα εμβολιασμού των παιδιών για να μην έχουν τέτοια ζητήματα και η CIA για να βρει το DNA του Μπιν Λάντεν χρησιμοποίησε τέτοια προγράμματα τους βρήκε τελείωσε ο Σάμα από το DNA του αλλά όμως εκεί πέρα η δική του είπαν ότι τι κάνατε εσείς έτσι θάνατο θάνατωσε όλους ξέρεις ο κόσμο πέθανε από αυτό έβγαλαν να κίνηση ο παγκόσμος οργανισμό οργανισμός και όχι μόνο τότε το Λάνσετ τέλος πάντων πάρα πολλοί οργανισμοί και είπαν ότι τι κάνατε γιατί μας χρησιμοποίησατε Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ. Το βάζω λοιπόν στο πεδίο που πρέπει. Αναγκάστηκε ο Μπάμα. μετά συνέχεια ο ίδιο ο πρόεδρο να πει: Τελειώνουμε αυτέ τι επιχειρήσει. Δεν θα το κάνουμε έτσι ξανά. Το κάνανε βέβαια έτσι. Έγινε η δουλειά. Αλλά jump down. Αλλά... Δεν θα το ξανακάνουμε μέχρι να χρειαστεί να κάνουμε κατάντηση. Αφού γίνεται. Δηλαδή το να κρύβεσαι πίσω από το δαχτυλό σου είναι εντελώ διαφορετικό. Και είπαμε πούμε, την άλλη φορά και το. Το ιδεολογικό, α πούμε, σε εισαγωγικά κάλυμα ή μη, προκειμένου να ξενήσει αντιθέσει σε κοινωνίε κάποιε, να αποκτήσει συνένεση στο εσωτερικό σου, βαφτίζοντα τον εαυτό σου σταυροφόρο κάποιων πραγμάτων. Okay. Αυτά γινόντουσαν όμω και την εποχή τη απεικιοκρατία. Να, εδώ η περίπτωση τη Συρία. Μια τέτοια περίπτωση. Όταν, α πούμε, διαλύθηκε η Αθωμανική Αυτοκρατορία, οι Γάλλοι παρουσίαζαν τον εαυτό του και οι Άκλοι. Όχι μόνο οι Γάλλοι, αυτοί που μοίρανσαν την περιοχή παρουσιάσαν τον εαυτό του ω απελευθερωτέ, ω ο πολιτισμό που ήρθε στην περιοχή. Ότι εμεί θα αφαιρθούμε πολύ πιο σωστά από του κακού Τούρκου που ήταν πρωτόγονοι και όλε οι Εσύκη, οι Ασιάτε. Και, και οι Ρώσοι θα θέλαν να μα... ήταν πιο μακριά. Οι Ρώσοι, <laughs> ναι, εντάξει. Οι Ρώσοι ήταν μέσα στι συμφωνίε, θα παίρναν άλλα κομμάτια, όχι εκεί, Δαρδανέλια, Κωνσταντινούπολη, εκεί ήταν αυτή. Αυτά Σημαντικά. θέλαν και στο Ιράν και στο Ιράν. Αλλά έγινε η επανάσταση. Των Πολυσεβίκων το 17 και μάλιστα αυτοί βγάλανε και τι μυστικέ συμφωνίε. Αποκαλύψανε ακριβώ για να δει τα στον αέρα. Οπότε γίνανε και αυτέ γνωστέ. Προφανώ θα γινόταν πιο μετά, αλλά αυτοί τι γνωστοποίησαν την κρίσιμη στιγμή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε την ίδια στιγμή ακολουθούσαν μια τακτική την οποία λατρεύει, να το πούμε σήμερα, η Κίνα. Σήμερα, η Κίνα. Ποια ήταν η τακτική τη, πρώτον. Α άλλου να πλακώνονται, να προχωράμε εμεί στη σκιά. Να κάνουμε, ξέρω εγώ, να αποφύγουμε τον πόλεμο οπωσδήποτε και άμα μπορούμε να δανείσουμε, να δανείσουμε τους πάντες και τα πάντα, θα μας χρωστάνε. Ό,τι και να είναι σε θα χτυπήσει την πόρτα. Τάκ, τάκ. Έχει να μου δώσει κάτι, γιατί ξέρει, δεν φτάνω. Έχω. Εσύ τι θα μου δώσει. Α, δεν ξέρω. Άλεξε. Και δίνανε Και κάποια στιγμή. Έτσι. Και επίση, όταν έβλεπαν ας πούμε, ότι κάποια στιγμή τα συμφέροντά του από την νέα κατάσταση πήγαιναν να ε, να, να πληγούν, ναι, ναι. ε, Επενέβησαν και έγιναν και την πλάστικα κρίσιμα σε κρίσιμε στιγμέ. και στον Πρώτο Παγκόσμιο, ειδικά και στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Λοιπόν, ναι, στο Δεύτερο, η Σοβιετική Ένωση είχαν τη βρώμικη δουλειά, αλλά οι ΗΠΑ άνοιξαν το δεύτερο μέτωπο, τέλο πάντων, διάφορα μέτωπα. Ε, άμα, άμα υπάρχει γίνει, και αυτή η κόντρα, ναι. Τώρα από λένε Ζερμανία. Αμα ναι, δεν είχε γίνει αυτό, μετά λένε άλλο δεν είχε γίνει το άλλο. Ε, ε, εσύ Έκανε ε, ε. συμφωνία με το Χίτλερ για την Πολωνία, εσύ έκανε συμφωνία με την Τσεχοσλοβακία ωραία. Προσέκτο πω σομιάζουνε. Η υπογένταρε στο πεινο Δηλαδή μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα. Μην συμφωνήσαμε τον ίδιο άνθρωπο που μακέλαψε τον κόσμο για την Τζεχοσλοβακία και είδε για την Πολωνία. Φοβερό, για του ίδιου λόγου, επειδή. Αυτοί οι δύο άλλο, ήταν αντίπαλοι. Και σου λέει για να μην κερδίσει ο άλλο, η λογική του ο εχθρός, το εχθρό του εχθρού είναι φίλο, οδήγησε σε αυτά τα πράγματα. Mm. Φοβαρή λογική. Καταπληκτική. Κι όμω, κυριαρχή. Δεν είναι κάτι που τα ακούμε πρώτη φορά. Θα έλεγα ότι κυριαρχή. Οπότε μια τέτοια πρόσεξη πρέπει να δούμε και αυτό. Ε, οπότε το ιδεολογικό κάλυμα, σε εισαγωγικά, ε, έχει τη σημασία του. Θα λέγαμε ότι στη γεωπολιτική ονομάζεται και soft power. Δηλαδή. Μια μορφή ήπια ισχύω. Αλλά όπω η γλώσσα κόκαλα ε, δεν έχει, αλλά κόκαλα σπάει, έτσι είναι το soft power. Γιατί όταν ποτίζει ε, και περνά στα μυαλά των ανθρώπων ιδέε, αντιλήψει κτλ., κάποια στιγμή θα έρθει να σου πει: Μα εσύ δεν μου λέγε αυτό, τι γίνεται εδώ πέρα. Όπα, τι έχουμε. Και το έχουμε δει αυτό πώ έχει γίνει. Τώρα τελευταία έχουν βγει και εξαιρετικά βιβλία σχετικά με χρηματοδοτήσει, α πούμε. Ε, Δητικέ, κυρίω με το Νωμένο Πολιτό και όχι μόνο, μέσα από μια σειρά ιδρύματα, παράδειγμα του χάρη το ιδρύμα Φόρτ και όχι μόνο, σε διάφορε καλλιτέχνε, διανόμενε και της αριστερά, εννοείται αυτό, προκειμένου να ε, κάνουν τι, για ποιο λόγο χρηματοδοτήσει ανθρώπου οι οποίοι λέγανε και πράγματα τον εναντίον του, μα γιατί όταν η γραμμή του ήταν ενάντια στο μεγάλο αντίπαλό του, τη Σοβιετική Ένωση και τα κόμματα που υποστήριζε και τις οργανώσεις αν κάποιο σου λέει τα έπαιρνε τον χρηματοδοτούσαν και η φωνή του δυνάμωνε αμάς μας συμφέρει, η άλλη να σου λέει μια μίγα, θα τους φάμε χθε. αλλά αμάς μας δεν να κάνουν τη ζημιά και βγαίναμε τα άλλη και λέει ορίστε προοδότες πήγατε με τον άλλο και λέγε μα εγώ μεγάλη ιστορία και πώ ήταν εδώ στην Ελλάδα και όχι μόνο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα Κάτσι, γιατί υπάρχουν και κάποια εδρήματα εδώ Καλά εδώ, κοίταξε, τα εδρήματα είναι πέρα από αυτό ναι. τέχνων και γραμμάτων <laughs> Ναι, ναι, είναι πέρα και, από αυτό Και τα, τα λένε εδρύματα. καλά νομίζω με ναι. <laughs> τα εδρήματα αυτά είναι πέρα από αυτό είναι, Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ πιο ισχυρά και πιο ανοιχτά Δηλαδή όταν έχεις τώρα ας πούμε το, το Ίδρυμα Ονάση ή το Γιώτα Σιγμανή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ας πούμε, το οποίο είχε πάει Ομπάμα και μιλήσε εκεί ε, ο Πρωθυπουργός η κυβέρνηση αποφάσισε ο να κάνει τον εορτασμό φέτος όχι στην πλατεία συντάγματος στο Classic το έκανε στο Γιώτα Σιγμανή γιατί ήθελε να δείξει με αυτό Έτσι, τσ, δεν θα πάμε την μπλέμπα τώρα θα πάει και πέρα μετά άσε να πάει Δούκας να τα δικά του με του υπόλοιπου. Να πάει σου λέει ο Δήμαρχο. Δεν το θέλουμε. Αυτό είναι έτσι. Και άλλωστε θα λέγανε και κάτι για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Δεν το θέλουμε. Αυτό με τίποτα να βγει τζαζ. Να βγει κάτι πιο δεν ξέρω Κάτι που θέλουμε εμεί να δείξουμε. Κάτι άλλο. Πιο. πιο ιντελεκτουέλ. Α πούμε. Μην πλέξουμε τώρα με αυτά και έχουμε θέματα. Λοιπόν, οπότε περάσαν εκεί. Αλλά όμω την ίδια στιγμή, άμα δούμε ποιο ελέγχει τι βιβλιοθήκε όλη την Ελλάδα. Ποιος χρηματοδοτεί κινήσεις, δράσεις και τα λοιπά, Θα πάθουμε σοκ με το εύρος Έτσι των χρηματοδοτήσουν και το κυριότερο την επίδραση που έχουν αυτοί Οι οποίοι εσείς τι πιστεύετε ότι ε, έχουν επίδραση και λόγω μόνο Στο ποιος θα πάρει τα χρήματα και τι θα λένε Δεν σχετίζονται αυτά Σίγουρα και μετά την ε, σήμερα είχαμε και εχθές πολλέ κινητοποίησει για τα ονάσια σχολεία ναι, εντάξει, ναι. Ε, αυτά θα τα κάνω και θα γίνουν θεματικοί. Θα καλέσω ναι, ναι. εκπαιδευτικού να μιλήσουν ναι, για το ζήτημα, ναι. για του διαχωρισμού και, και ταξικού διαχωρισμού που προκύπτουν. Αλλά θα το αφήσουμε σε άλλη θεματική. Ναι, ναι, σε άλλη, γιατί φύγαμε. Πήγαμε, φύγαμε. ]まあ, λοιπόν, λοιπόν, πήγαμε στο. Ε, επιστρέφουμε. Εντάξει, όχι. Κάναμε τη βόλτα μα. Σε τσιτσιφιέ. Δεν λέγεται τσιτσιφιέ τώρα. Ναι, ναι. Δεν λέγεται τσιτσιφιέ. Και είναι και τόσο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα και στον ελληνικό. Λαό, τέλο πάντων, ε, θα μου πούν και λαϊκιστή αν λέτε τέτοιε λέξει, ε, που το πάρκο που έφτιαξα από πίσω, Ναι, δεν υπήρχε, λένε. Ρε, παιδιά, μια σκιά θα έχει. Ρε, φτιάξανε, λέει, να βάλουμε λίγο πανίδα τη χώρα. Ναι, αλλά γαϊδουράγκα θα και τέτοια, χαίρε πολύ, ρε. Φίλε. Βάλε και δυο δέντρα με σκιά, δεν έχει μόνο θάμνου. Έχει και σκιά να πάει. Αλλά στο το φραστήκα, ναι, Κάνε κάτι καλό, Φαντάζω τι αντίληψη έχουν. Αυτή την αντίληψη, αυτή θα φυτέψουμε. Αυτή θα βάλουμε, αυτό είστε Σαν ό Ναι, όταν ήρθα ο ναι οταν ήρθε Βήρου να το πέρα Τότε που ήρθε Και είδε τους, έλα παγωγητεύτηκε Τα βοσκοτόπια Ναι, τι είναι αυτό, δεν <laughs> περίμενα κάτι άλλο <laughs> Θα σας τρώσω, βάζω, σας κάνω όπως πρέπει <laughs> Εντάξει, οκ okay. Λοιπόν, αυτοί είμαστε Ωραία <laughs> ε, Μετά τον ε, Εντάξει, ναι. ήταν ε, Ωραία αυτή η εισαγωγή που κάναμε. Ναι, ήταν μόνο εισαγωγή, εισαγωγή. εισαγωγή, είχε αλληλεπίδραση και κίνηση και μετά με αυτά που λέμε, δηλαδή στο κομμάτι αυτό που ξεκινήσαμε εκτός από τι έγινε μετά το κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου με την κατάρρευση σιγά σιγά, σιγά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αφήσαμε τους Άγγλους τότε, Τους Γάλλους μάλλον ναι. στα, πρώτα, στα πρώτα τους Όχι στα πρώτα βήματα στα, στα, Πολύ σταθερά βήματα της απεικιοκρατίας Σε, ναι. σε χώρε της Ασία, Γιατί στην Αφρική ήδη είχε γίνει Εδώ πρέπει να πούμε μια επενθύμηση που ανέφερες πριν Λόρενς της Μα Να σε πρώτα ναι, ναι. Το Σουέζ πότε φτιάχτηκε Εντάξει ε... Αυτό φτιάχ, αποτελείς για τον πρώτο παγκόσμιο ή για πριν. Ναι, πριν. Mm. Πριν από τον πρώτο. Αλλά το βασικότερο είναι... Πρόσεξε τώρα εδώ, γιατί ο μα. Ε, έχετε την ταινία, να τη δείτε, παιδιά. Όσου ενδιαφέρεστε. Εντάξει, μπορεί για κάποιους να είναι βαρετή. Μπορεί να, ε. να είναι μπαναλ. Οκ, okay, το, δέχομαι. Ο, το δέχομαι, Μαρσαρίφ, δέχομαι. ο Μαρσαρίφ. Εντάξει, ναι, ο Πίτεροτούλο. Ο έκανε τον Λόρες. Ο Μαρσαρίφ έκανε τον... Το βασιλιά, το γιο του βασιλιά. Λοιπόν, ε, λοιπόν ποιο βασιλιά. Ναι. Ε, λοιπόν, τι πραγματεύεται αυτή η ταινία, όσο θέλετε να δείτε, αλλά να πούμε κάτι που ήταν πραγματικότητα. Έτσι. Ο, ο Λόρενς ήταν πράκτορας των Άγγλων. Λοιπόν, πήγε εκεί και έκανε μια δουλειά. Έκανε σπόλ, παιδιά. στην ταινία, να πούμε την αλήθεια, ότι δεν φαίνεται ξεκάθαρα αυτό. Φαίνεται για έναν Έτσι. απελευθερωτή Για έναν που θέλει να φέρει μια χτίδα φωτός Σε αυτούς τους ε... Τι λέγαμε το εδωλικό ναι, κάλυμα ναι. Έτσι θα το δείξετε εδωλή. Σε αυτούς τους οπισοδρομικούς νομάδες ναι. Που τσακώνονται μεταξύ Έτσι. τους ε... Και κάποιο θα τους ενώσει ναι. Ένας πολιτισμένος ναι. θα ενώσει ναι. Τους άγριους Ένα εμείς που είμαστε ενωμένοι όλοι ε, και τα τράπτορα <laughs> με τους άλλους τι γίνεται Λοιπόν, ναι. ε, ε, Όχι, έχεις δίκιο είναι μια πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση που προφανώ και υπονοεί όλα αυτά τα πράγματα που μόλι ανέφερε. Αλλά τι μα δείχνει, δείχνει την περίοδο που κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι Άγγλοι ήθελαν για να καταφέρουν στρατιωτικά πλήγματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να ξεσηκώσουν τους λαούς της περιοχής Και ένας πολύ σημαντικό λαό τη περιοχή, ο σημαντικότερο ήταν οι Άραβε. Okay. Για να το κάνει αυτό, λοιπόν. Οι Άγγλοι τους στάξανε λαγούς και πετραχίλια Όπως ακριβώς σας το λέω Και λαγούς και πετραχίλια. Ένα, ένα από αυτά τα πετραχίλια και τους λαγούς που τους στάξανε Θα σας στιάξουμε ένα πολύ μεγάλο βασίλειο Το οποίο βασίλειο θα το αναλάβει Ένας από εσάς Από τους δικούς σας βασιλιάδες Λοιπόν Και αυτό ο βασιλιάς, Έτσι Ο γιος του οποίου Στην ταινία Είναι ο Μαρσαρίφ Λοιπόν ο οποίο θα οδηγήσει έτσι, ε, θέλουμε εμείς να ξεκινήσει στ' Αντάρτικο, να, χτυπάμε, να χτυπάτε τις γραμμές ανεφοδιασμού και τις τουρκικές δυνάμεις όπου μπορείτε και συνέχεια αφού εμείς διώξουμε τους Τούρκους, τους Οθωμανούς, μάλλον για την ακρίβεια, αφού διώξουμε λοιπόν τους Οθωμανούς σε περιοχή, εμείς θα σας αυτό το βασίλαιο που θα η επικεφαλή. Τι ωραία, <laughs> σούπερ. Φυσικά, οι άλλοι, ε, εντάξει, οκ. Okay, σου λέει «Κάτσε ρε παιδί μου, να δούμε, μη φάμε και κουτόχορτο» λέγαν και αυτοί, γιατί πρέπει να είσαι και λίγο κουτοπόνηρο σαν νομίζω ότι με τους άγγλους που ελέγχουν το μισό κόσμο... Τότε ε, ούτε, θα... ούτε καν το μισό λίγο περισσότερο. Ναι. <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν, ότι θα κάνεις κουμάντο. Επίσης μην ξεχνάμε ότι στην περιοχή, ας πούμε, επειδή ήταν το πέρασμα για το Σουέζ το, το, για να πας στην Εινδική Αυτοκρατορία, οι Άγγλοι το θέλανε να την, ελέγχουν την περιοχή οπωσδήποτε. Είναι ένα από τα περίφημα choke points. Μόνο αυτή. Ναι, μόνο αυτή εννοείται. Υπήρξε και αγγλοκαλλικό ανταγωνισμός στην περιοχή. Μεγάλη ιστορία. Όλη η Αιγυπτος η σύγχρονη ιστορία της έχει να κάνει με αυτό. Ε, η... Σήμερα, άμα το συγκρίνουμε, είδατε Διόρια το Παναμά. Τι είναι ο Πάναμάς, σαν κράτο, τίποτα. Αλλά τι έχει τη διόρυγα. Ποιο ασχολείται με τον Παναμά δεν είχε τη διόρυγα. Ασχολείται κανένα με την Ονδούρα με την Τεκούσι Γκάλπα την πρωτεύουσα, ξέρει, <laughs> με τον Σαλβαδόρ όχι ότι τους υποτιμάτησαν άνθρωπους αλλά υπο, η γεωπολιτική τους σημασία και αξία δηλαδή έχει τη διόρυγα αυτή μια νεοτράπ και λέει εμείς δεν τη φτιάξαμε, εμείς δεν κάναμε αυτό το κόμμα και σας τη δώσαμε μετά από συμφώνια και τα λοιπά, ωραία και εσείς τι κάνατε, ήρθαν οι Κινέζοι και τους δώσα φυσικά πολύ περισσότερα από την Αμερικάνη και λέει ναι θα φτιά η οποία θα χωράει τα πολύ μεγάλα πλοία, τα Κινέζικα. Τα πολύ μεγάλα πλοία που δεν χωράνε τώρα και προσπαθούσαν οι Κινέζοι να φτιάξουν μια άλλη διόρυγα π.χ. στην Ικαράγουα και είχαν εμφανιστεί και κάτι οι οικολογικές ομάδες. Γι' αυτό ε, τώρα... Εμφανιστεί διεννοείς το ραθήματο. Όχι. Όχι, εγώ το λέω. Δεν τα κακό που εμφανίστηκαν. Πλέπ, το ότι προωθήθηκαν τόσο πολύ είναι ένα ερωτηματικό. Εγώ τονίζω, δεν λέω ότι είναι κακό και ούτε λέω ότι η πληθυσμοί τη περιοχή εκεί που θα περνούσε δύο οριγά κακό, διαμαρτυρήθηκαν. Μπορεί να ήταν και μέρο μια διαπραγμάτευση. Okay. Αλλά το ότι προβλήθηκε αυτό τόσο πολύ ε, είχε μια σημασία από το άλλο που λέμε. Έτσινοε τη αντιθέση. Παίζω με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ε, ε, ε, είδα και από είδα. Τους μπλοκάραν οι Αμερικανοί εκεί προς το παρόν Μπήκε και η Νικαράγουα ξανά σε πάγο Εκεί με τους Αντινίστας Λοιπόν ε, Και πήγανε λοιπόν και πιάσανε τους ίδιους Και σου λέει κοίταξε για να το λέω, πάμε στο Αμερικάνικο οικόπεδο Να τους πούμε πόσα θέλεις Τόσα πάρτα Και πάμε αλλά πάει ο Τραμπ και λέει τι έκανε, Μιλά σοβαρά Όχι απλώ τα ακυρώσεις τα συμβόλαια «Αν δεν το κάνεις τώρα θα πάρω και τη Διόρυγα πίσω». Τώρα, τώρα όμως. Δηλαδή δεν έχει χθες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον ξανακάνει αυτό. <laughs> Όταν υπήρχε ένας πρόεδρος που είχαν εκεί πέρα, ο περίφημος Νόριαγκα, έτσι. Λοιπόν, ο τύπος αυτός είχε τολμήσει και είχε πει στις Ηνωμένε Πολιτείες «Ε, να συζητήσουμε λίγο τι θα μας δίνετε για τη Διόρυγα». «Το νίκη, ρε, παιδί μου, να το δούμε λίγο παραπάνω, να παίρνουμε περισσότερα για πότε του βγάλανε ολόκληρη λίστα ότι ήταν ναρκέμπορος <laughs> ότι ήταν πλεγμένο σε και τα κτλ. και στείλανε τα ελικόπτερά του και το πιάσανε και το τον πήγαν στι ΗΠΑ και το δικάσανε, δεν λέγεται. <laughs> σε χρώνονται Έτσι, απλά. Λοιπόν, είναι ο περίφημο η περιοχή που οι ΗΠΑ θεωρούν ότι είναι ο ζωτικό του χώρο. το δυτικό ημισφαίριο, οι δύο Αμερικέ, βόρεια και νότια, άμα βάλουμε και την κεντρική το ίδιο. Οι οποίε, α πούμε, οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούν ότι δεν θα μπουκάρει εδώ πέρα, δεν θα παίζει κανένα με τα συμφέροντά μα στην περιοχή. Θα κάνουμε εμείς εδώ κουμάντο. Και θα είναι αδίστακτη σε αυτό και με τον Τραμπ θα είναι πιο αδίστακτη. Όχι ότι δεν ήταν με του άλλου. Γκουαϊδό, α πούμε. Ήταν και ο Τραμπ, αλλά την είχαν βάλει και οι άλλοι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε. Σε ποια χώρα. Βενεζουέλα Γκουαϊδό. Το θυμάστε τον Γκουαϊδό. Το αυτό ανακηρυχθεί πρόεδρο. Είμαι πρόεδρο. Χωρί καμία στήριξη από κανέναν. Είχε στήριξη <laughs> τα, τα media, τα μεγάλα media, τα δυτικά. Αυτό είχε στήριξη και από το Sky το δικό μα, τεράστιο media, φοβερό. Ο κύριο Γουαϊδό. Είχαμε δει δημοσιογράφου που βγάζανε ο πρόεδρο τη Βενεζουέλα. Καταπληκτικά πράγματα έτσι. Καταπληκτικά, απίθανα. Μου αρέσει έτσι πω κυλούν τα πράγματα απίθανα έτσι. Και όταν κάποια στιγμή επέτρεξε, επέστρεψε ο Γουαϊδό στη Βενεζουέλα στα πλαίσια μια ενό. Μια στιγμή σε εισαγωγικά με πάρα πολλά εισαγωγικά ε, φιλελευθερωπήσει του Μαδρού, του λέει: Άστο να έρθει και εμφανίστηκε σε κάτι καφενεία κτλ. Το πήραν όχι με τι πέτρε και τι καρέκλε. <laughs> Άστο καλύτερα, τι έφαγε ο Γουαϊδό. Τέλο πάντων, εντάξει, να μην λέμε και διάφορα. Πήκε αυτό το νόμισμα το Πέδρο που είχε φτιάξει. Τέλο πάντων, το έχουμε κοροϊδέψει αρκετέ φορέ. Το κρυπτονόμισμα. <laughs> λοιπόν, ε, ναι, αλλά. Θέλω να αποκοιτάξετε παρομοιώσεις που υπάρχουν κάτι τέτοιο ας πούμε συνέβη και στη Συρία η Συρία όμως έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό γιατί, γιατί είναι μέλος και μέρος μιας περιοχής στις οποίες οι Ηνωμένες και λόγω του Ισραήλ δεν το βγάζουμε έξω όσο και να θέλουν κάποιοι δεν το βγάζουμε έξω και λόγω του Ισραήλ θέλανε να αλλάξουν εντελώς το χάρτη της περιοχής με τη μορφή καθεστώτων, με τη μορφή συνόρων, με τη μορφή μετακινήσεων λάων, λοιπόν, Η εξαφάνισης λάων, λοιπόν, με οποιοδήποτε τρόπο έπρεπε να αλλάξει έτσι, η περιοχή. Και όποιος δεν συμβιβάζονταν μαζί, τελείωσε. Αυτό έγινε. Εκείνη την εποχή λοιπόν τώρα που μιλάμε, τότε με το Λόρενς, οι, όπως είπαμε του έταξαν αυτό, τελικά, για να τρέξουμε και λίγο, η οι... Αντάντ, οι σύμμαχοι κερδίσαν τι κεντρικέ αυτοκρατορίες και την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ήρθε κάποια στιγμή η ώρα, ώρα να ε, μοιραστούν. Να... Έλατε παιδιά, τα είχαμε πει δώστε μας τώρα τι έχετε. Έλατε όμως που τα πράγματα δεν είναι έτσι. Γιατί όπως λέμε πούμε, τώρα θα δώσεις εσύ το μπζοριάρι εκεί τον Άραβα, θα το δώσει τώρα κράτο Σε παρακαλώ, εκεί έχει πετρέλαιο, έχει περάσματα. Έτσι, λοιπόν. Θα πάσες εσύ να τα δώσεις. Καλά. Όχι. Λοιπόν. Και ξεκινάει ένα πανηγύρι. Λοιπόν. Και... Ναι, βέβαια αυτό ναι. το ότι έχεις τάξει πράγματα και δεν τα δίνεις. Ε, ξέρεις ε, πως καταλήγει. Μα Τυχή. έχει στο, Στον ειρηνικό. Ναι. Αφού, τι έγινε με την Ιαπωνία στο Βορτοπαγκόσμιο. Ναι. Του είχαν τάξει, του είχαν τάξει. Στο δεύτερο παγκόσμιο μάντεψε. Μα Απέναντι. σε πάρα πολλά μέρη. Ναι, σε, σε πάρα πολύ. Σε πάρα πολλού έχει γίνει αυτό. Το πράγμα είναι κλασική περίπτωση. Είναι γίνεται ένα παζάρι, εσύ θα πάρει αυτά, εγώ θα πάρω αυτά, ωραία. Τι θα δώσει, θα κάνω εγώ. Αλλά ο πιο ισχυρό πάντα σου κρατάει. Αυτό που κάνει κομμάτι. Στο κάτω-κάτω τη γραφή, ε, σε συγκεκριμένη περιοχή, είπαμε ότι. Και έχει σημασία να δείτε την ταινία και να δείτε πώ παρουσιάζονται οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί επιμένω, όχι οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είναι μετά. Πώ παρουσιάζονται, α οι Άραβε, πώ παρουσιάζονται Δυτικοί. Έτσι, τι ήταν αυτό που το γοήτευσε τον Λόρνε, γιατί α πούμε, πώς, τι συζητήσει που έχουν μαζί με ναι, τον Ελλάδα ναι, ναι. είναι, είναι, έχει, είναι έχει, ταινία, έτσι, ναι. είναι δυνατή, είναι δυνατή τι, το πώ αισθάνθηκε μετά αυτό γιατί ο το κινησμό. Ναι, εντάξει, ήταν αυτό. Ήταν διάφορα. Αλλά η ιστορία όμω έχει τη σημασία τη εδώ, γι' αυτό που έγινε. Διότι άραβε δεν το ξεχάσαν αυτό. Και όταν λέμε οι Άραβε, για να δούμε και τι μιλάμε, μιλάμε τώρα για τι ομάδε ισχύω στο, στον αραβικό κόσμο, εκεί πέρα σε συγκεκριμένη περιοχή, έτσι, οι οποίε θέλανε να κάνουν αυτέ κομμάτια. Πρόσεξε τώρα τι προσοχήση κάνω. Θα μπορούσα να πω οι Άραβε και να λέμε του πιάνει όλου. Και να έρθει ένα να μου πει γιατί λε όλοι. Οι πλούσιοι Άραβε, οι τάδε Άραβε, οι ισχυροί Άραβε. Ωραία, το λέω ξεκάθαρα. Γιατί εκείνε ομάδε εξουσία οι οποίε του συνέφεραν να αναλάβουν αυτή την εξουσία στην περιοχή. Οκ, okay. έτσι το λέω. Και υπήρχαν κάποιες άλλες ομάδες μέσα στι ίδιες, είτε μειονότητες είτε όχι, οι οποίες δεν θέλανε να αναλάβουν οι Άραβες στην περιοχή και στήριζαν δυνάμεις τη Δύσης, όπως σας πούμε τη Γαλλία, διότι φοβόντουσαν ακριβώς τους Άραβες. Το έχουμε δει αυτό σήμερα, να γίνεται. Πού το βλέπουμε ξεκάθαρα? Οι Κούρδοι, στη Συρία. Γιατί, γιατί βρίσκονται σε ένα πληθυσμό, ο οποίος σε μεγάλη πλειοψηφία, δεν είναι φιλικός μαζί τους. Επίσης, οι Τούρκοι δεν είναι φιλικοί μαζί τους. Εκεί που βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία. Η μεγάλη πλειοψηφία, μάλλον, των Κουρδών. Μιλάμε για ένα λαό τώρα 40 εκατομμύρια, 40, περίπου. Θα μπορούσε να προσθέσουμε κι άλλο. Το μικρότερο ποσοστό του κουρδικού πληθυσμού στις τέσσερι χώρες που μοιράζεται, Ποιε είναι οι χώρε, Συρία, Ιράκ, Ιράκ Ιράν Ιράν. και Τουρκία το μικρότερο ποσοστό πληθυσμού βρίσκεται στη Συρία το μεγαλύτερο βρίσκεται στην Τουρκία με πάνω από 20 εκατομμύρια και στη Σύρια βρίσκεται σε μια ζώνη που στα σύνορα με την Τουρκία το περίφημο Αφρίν που ήταν πάνω από το Αλέπο στα σύνορα με την Τουρκία και φτάνει μέχρι την βόρειο-ανατολική γωνία της Σύριας στα σύνορα με το Ιράκ και την Τουρκία σε αυτό το τριγωνάκι που κάνει πάνω έτσι λοιπόν εκεί στο όρος Καντήλη, Περιοχέ που ακούμε συνέχεια, βομβάρθησαν οι Τούρκοι, έκαναν το ένα, γίνονται μάχε εκεί, χαμό γίνεται εκεί πέρα. Γίνεται λοιπόν, ναι. Πόσα χρόνια. Ε, βέβαια. Πόλεμο. Συνέχεια. συνέχεια. Συνέχεια γίνεται πόλεμο και έχει να κάνει με αντάρτικε ομάδε, με προσπάθειε του Τουρκία να επεκταθεί στην περιοχή, να καταστήλει τι οργανώσει του ΠΕΚΕΚΕ που δρούσαν μέσα. Μεγάλη ιστορία. Άλλωστε οι Σύριοι στηρίξαν πολλέ φορέ το ΠΚΚ για να κάνει δράση μέσα στη Τουρκία. Και αυτό δεν το ξεχνάνε οι Τούρκοι επίσης <laughs> Λοιπόν ήταν ο Άσαντ που τους στηρίζε, Ο Παπά Άσαντ που τους στηρίζε Λοιπόν αλλά ε, επαναλαμβάνω ότι Ομοιότητες λοιπόν που είδαμε εκεί πέρα Τι είδαμε μετά ας πούμε ο Λίβανος Έτσι ο Λίβανος ε, θεωρείται Απ' τους Άραβες μέρο της Συρίας Απ' τους ε, θα έλεγα απ' τους Άραβες που ήταν στη Σύρια κυρίως Έτσι γύρω από τη Δαμασκό ε, Ο Λίβανος όμως Υπήρξαν συγκεκριμένες ομάδες οι οποίοι λένε εμείς δεν θέλουμε να πάμε μέσα φοβόμαστε, θέλουμε να έρθουμε γάλλοι ξέρω εγώ προτιμούμε να έχουμε ένα τέτοιο προστάτη και φοβόμαστε γιατί ας πούμε εμείς που είμαστε χριστιανοί ή είμαστε δρούζοι τι είναι δρούζη είναι μια διαφορετική προσέγγιση του Ισλάμου και δρουζι τι λέω αυτή τη στιγμή η δρουζη ειναι μια διαφορετικη προσεγγιση του Ισλάμ και αυτη είναι αυτη τη στιγμη η Δρούζι ειναι η πιο φιλικά θα έλεγα προσκύμενη στο Ισραήλ μέσα στη Σύρια η πιο φιλικά προσκύμενη ομάδα μουσουλμάνοι έτσι mm. προσκύμενη μέσα στη Σύρια οι οποίοι φυσικά έχουν κάνει εξεγέρσεις στο παρελθόν και του έχει καταστήλει άγρια το καθεστώς πάρα πολύ άγρια αλλά ήταν και η εξέγερση τους δεκαετία το 20 η, η, η μεγαλύτερη εξέγερση κατά των Γάλλων η οποία έγινε και παγκοσμίω γνωστή έτσι, η οποία συγκλώνησε τότε τα γαλλικά στρατεύματα και οδήγησε ουσιαστικά στον βοβαρδισμό και την ισοπαίδωση ολοκλήρων κομματιών της Δαμασκού με χιλιάδες νεκρούς και τη κατακραυγεί την παγκόσμια πούμε, στη γαλλική ε, διακυβέρνηση και όχι μόνο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα. Στο διάλυμα πρώτο διάλειμμα ναι, ναι, αυτό ναι. θα σου λέγω ότι έχουμε φτάσει... Ε, σε, είμαστε, έχουμε σχολιάσει τη διάφορα... Νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Ναι. Ε, λοιπόν, έχουμε πολλά για την ώρα. Έχουμε κοντά ακόμα στη μια μισή ώρα με δύο. Δηλαδή θα προλάβουμε να πούμε τουλάχιστον κάποια πράγματα που θέλουμε. Ε, πάμε να βάλουμε λίγη μουσικούλα... Σ' μου Λοιπόν, επιστρέψαμε πάλι εδώ στο στούντιο, Radio Reboot Ζωντανά, με την εκπομπή Παρίας Σήμερα παρέα με το Φάνη. Μιλάμε ε, για διάφορα. Στο, η θεματική σήμερα είναι για τις εξελίξει στην Αιγής Ανατολή βάσει τον γεγονό των γεγονότων τον τελευταίο καιρού της Συρίας. Ναι, ε, με αλλά αφορμή. με αφορμή. Ναι. Και με αφορμή πάλι αυτή τη θεματική έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα και άλλα πράγματα. Ε, έχουμε κάνει intro και για, έχουμε πει πληροφορίες από προηγούμενες εκπομπές έχουμε κάνει intro για επόμενες εκπομπές και έχουμε πει διάφορα άλλα για το σήμερα, έτσι σε ευρύτερη και παγκόσμια κλίμακα. Αλλά τώρα θα το βάλουμε πάλι πιο συγκεκριμένα. Θα το, θα, θα το κατευθύνουμε πάλι προς ε, τη, γειτονιά, εδώ, τη γειτονιά, τη γειτονιά της Μεσογείου μάλλον και τον γύρο χωρών. Γιατί η γειτονιά μας είναι και αυτή, ε, να πούμε. Ε, είχαμε αφήσει Ναι ε, να πω εδώ ε, να κάνω μια παρατήρηση ναι, ναι. εδώ πολύ σωστά πολύ σωστά ε, επισημάθηκε το θέμα των δρούζων ότι όντως οι δρούζοι έχουν δικιά τους θρησκεία είναι άλλο πράγμα έτσι ξεχωριστή η αθνότητα και δικιά τους θρησκεία πολύ σωστά ευχαριστώ πολύ για την ε, παρατήρηση και τη σημείωση και ε, ε, είναι και αυτός ένας λόγος που τους, έχουν, τους είχαν διάφορες, τους είχαν στοχεύσει στην Πούκα. Ναι, λοιπόν. Και σε τρεις περιοχές κυρίω είναι που ε, του βρίσκουμε. Εμένοι είναι σήμερα στο Ισραήλ, ε, ήταν εκεί στην περιοχή της Γαλιλαίας Άλλοι είναι στο Λίβανο. Και άλλοι είναι στη Συρία και στην Ιορδανία. Έχει στη Συρία και στη Συρία είναι η περιοχή που βρίσκεται νοτίο στου Δαμασκού, νοτιοανατολικά, έτσι, στην περιοχή Σουέιντα. Εκεί πέρα, ε, αν δείτε λίγο. Αν είχατε δει λίγο τι εξελίξει ε, στα μέτωπα όταν εκείνο το δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο με τη κατάρρευση του Συριακού στρατού, θα δείτε ότι κάποια στιγμή ε, η κίνηση έγινε από τα νότια και όχι από τα βόρειο που ερχόταν μαζικά ο στρατό. Έτσι. Okay. Δηλαδή, και αυτό έχει και την ερμηνεία του για πολλά πράγματα και πώς είχαν χειριστεί οι Ρώσοι την. Ε, Τη ε, συμφωνίε με διάφορε ομάδε όταν τη περιοχλώνα και τα λοιπά. Τα Reconciliation Agreements κτλ. Πάντω πολύ σωστή παρατήρηση αυτό ισχύει με του δρόσε. Ναι. Λοιπόν, είχαμε μείνει. Λοιπόν, στο μετά το Lawrence. Μετά ναι. το Lawrence ότι τάξανε λοιπόν στου άραβε ότι θα φτιάξει το δικό του βασίλειο. Δεν έγινε αυτό. Ε, και γιατί δεν έγινε, διότι πολύ απλά όταν ήρθε η ώρα του μεγάλου ανταγωνισμού. Ε, υπήρξε συμφωνία περίφησα εξπικτικό μεταξύ Γάλλων και Άγγλων στην περιοχή, η οποία μοίρασε την περιοχή και έδινε την περιοχή της Συρίας ε, στους Γάλλους. Ε, να πούμε ότι σε σχέση με τα αρχικά σύνορα που είχε, αυτές αλλάξανε οι συμφωνίες, τα, τα σύνορα μάλλον και ε, έγιναν κάποιες μεταβολές, γίναν κάποιες ανταλλαγές ή όχι και αυτέ οι διαμορφώσαν, πούμε, το μετέπειτα χάρτη της περιοχή Να πούμε τώρα εδώ ότι έχει εξαιρετικό διάφορο να δούμε τη στάση των Ηνωμένων Πολιτείων. Λοιπόν, ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, όπως είπαμε, που, τον οποίον η πολιτική, ειδικά τη τότε εποχής, αποτελεί πρότυπο για τους Κινέζους σήμερα, με μια διαφορά βέβαια, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν στόχο κάποιου τότε τόσο πολύ, ενώ σήμερα κοινά είναι. Σημαντικό πράγμα. Ακάτσω εγώ να βάλω τώρα τα... στου Κινέζου τα... να του φωνάζω, να του πω προσέξτε. Με ενδιαφέρει, απλώ το επισημαίνω εγώ. Γιατί τα συμπεράσματα βγαίνουν εκεί. Κερδίσανε, επικυριαρχή. Θα τα σαρώσουν όλα αυτά. Κάνε να δείξουν καλά. Η ιστορία, η παγκόσμια είναι γεμάτη από τέτοια. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι λοιπόν ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε εκείνη την εποχή, όπω είπαμε, κρατήσαν μια στάση η οποία τη ωφέλησε πάρα πολύ και τις έβγαλε πανίσχυρες. Έγιναν ο παγκόσμιος δανειστής ε, τα χωρί τους χώριζαν τα καλύτερα στον κόσμο ε, παίξανε καθοριστικό ρόλο στην, ε, στο να κριθούν ε, μάχες και πολεμικές σειράξει, και συνέχεια μετά θέλανε να επιβάλλουν όπου μπορούσαν τις απόψεις τους γιατί ο παγκόσμιο γίγναστε και ένα από αυτά Μάλλον όχι, κάποια από αυτά ήταν τα περίφημα 14 σημεία του Βίλσον, του πρόεδρου του τότε των ΗΠΑ, τα οποία δεν θα τα πούμε βέβαια όλα, δεν είναι καμία διάθεση. Μερικά από αυτά έχουν να κάνουν με ανεξαρτησία, ε, αυτοδιάθεση των λαών, ελεύθερο εμπόριο. Ε, Τέλο πάντων, είναι ναι. κάποια τα οποία ακούγονται ναι. πολύ γοητευτικά κτλ. Αλλά θα καταλάβουμε πάρα πολύ τι σημαίνουν για τι ΗΠΑ αυτά και το ρόλο όμω που έπαιξαν σε όλη την περιοχή και πώ εννοείται. Ότι ε, πάρα πολλοί λαοί που βρίσκονταν σε απικιακό ζυγό τα ακούσαν με πάρα πολύ χαρά. Έτσι, αυτά πρέπει να τα πούμε. Έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και σήμερα παίζουν καθοριστικό ρόλο, αλλά έχει σημασία τότε για την εποχή διότι, ε, επαναλαμβάνω, οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν προφανές ότι όταν τα ανακοινώσαν αυτόν, δεν είχαν στόχο να κάνουν φιλίε πολλέ με τι αυτοκρατορίε. Mm. Θέλανε να διαλυθούν αυτοκρατορίες. ήταν προ το συμφέρον του. Και μάλιστα τα μικρά κράτη, τα αδύναμα, να συνάψουν άλλε σχέσει μεταξύ του, όπου αυτέ με την οικονομική του δύναμη να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα αβαντάζ. Πολύ λάη το λέω, αλλά αυτό ήταν. Οπότε, αν το λάβουμε υπόψη αυτό, θα καταλάβουμε γιατί είχαν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν yeah. τη Συρία, που λέμε, οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν οι μοναδικέ που αποφασίσανε να στείλουν μια επιτροπή στην περιοχή να ελέγξει λίγο τα μέρη να πούνε τι θέλει ο Λάος να τους ρωτήσει ρε παιδί μου. Ξέρεις δεν αποφασίζουμε εμεί και διατάζουμε. Σου λέει κάτσε να δούμε τι λένε αυτοί. Λοιπόν και στείλα μια επιτροπή λοιπόν η οποία η επιτροπή King Crane λέγεται η οποία επιτροπή έκανε μια επιτόπου έρευνα και μια σειρά από έρευνε. Ε, συναντήθηκε με διάφορου εκ προσώπους, πέρα υπεραπληθυσμών της περιοχής, και όχι μόνο. Έλαβε επιστολές, συζήτησε εκεί με φορείς και κατέληξε, πούμε σε κάποια συμπεράσματα. Φυσικά τα συμπεράσματα αυτά, οι Αγκλογάλοι που κάνανε τότε κουμάντο, δεν τους άρεσαν καθόλου. θα τα κάνουμε όπως θέλουμε εμείς, ζητάμε να μας πει εσύ. Και, αλλά ένα από τα συμπεράσματα που το είχαν καταλήξει ήταν ότι η μεγάλη πλεψηφία περίπου γύρω στο 60% των κατοίκων της Συρίας δεν ήθελαν να γίνουν ε, περιοχή που ελέγχεται από τη Γάλλια. Mm. Μάλιστα τώρα και να μην λέγεται απικία, επειδή η απικία είχαν αφήσει πάρα πολύ κακό όνομα εξαιτίας των απίστευτων ζητικών που υπήρχαν. Θα μας ζητήσουμε τώρα κάποιες απικίες στον κόσμο, ε, όπως το Κογκό. Στην Αφρική. Ναι. Που ήταν και προσωπική κτήση τότε του Λεοπόλτου, του Βασιλιά του Βελγίου. Θα πάθουμε σοκ ή Τι Κάτι σημαίνει άλλες. προσωπική κτήση Δεν ήταν, δεν ήταν Όταν έγινε απικία, χαιρόντουσαν αρκετοί γιατί λέγανε Εντάξει, θα του φάζει εντελώ. Δηλαδή του είχε όλου ότι ήταν υπηρέτε του, ότι ήταν. Έξω και ανθρώπινη ζωολογική ναι. κήπη στο Βέλγιο. Έτσι, όπω είπε στο Βέλγιο, ακριβώ. Θα τα δει αυτά. Ήταν προσωπική κτήση Έτσι λεγόταν αυτό. Ήταν προσωπική κτήση Εγώ είμαι εδώ και η πρωτεύουσα εκεί πέρα, ένα Λεόπολτβιλ και τα λοιπά, δηλαδή με το όνομά του. Τώρα, ε, θέλω να πω ότι η, η, το σύστημα των εντολών λοιπόν που ε, φτιάχνει μετά υποτίθεται ότι θα λάβανε περισσότερο υπόψη του, της, mm. ε, κάτω από την πίεση και από τον Ευρωμένο Βολτιόν, ε, θα λάβανε υπόψη του της τοπικής κοινωνίας. Έτσι. Ε, κάτι τέτοιο δεν έγινε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Να πούμε ότι όταν ήρθαν οι Γάλλοι, πιέζανε ε, δώστε μας την περιοχή αυτή τι θέλουμε οι Άγγλοι του λέγανε έχουμε τάξει και το άλλο τους, τους, τους Άραβες ότι θα πάρουν ένα κράτος να του το δώσουμε ξέρω εγώ να δούμε όχι, οπότε οι Άγγλοι λένε εντάξει θα τα σπάσουμε τώρα με τη Γαλλία για τον Φέιζαλ λοιπόν οπότε υποχώρησαν, αποχώρησαν έτσι υποχώρησαν يعني, αποχώρησαν οι Άγγλοι συγγνώμη από την περιοχή ε, καθώς τα αγγλικά στρατεύματα ήταν στην περιοχή το Εξαιτία του πόλεμου με την Αθωμανική Αυτοκρατορία και έτσι έφτασαν οι Γάλλοι, οι οποίοι οι Γάλλοι είχαν μια παρουσία ειδικά στο Λίβανο, εμφανίζονταν και ω προστάτε των χριστιανών τη περιοχή. Είπαμε τα εδωλικά καλήματα να καλά ναι. κρατούν πάντα. Πάντα πρέπει να το κρατάμε αυτό και πρέπει να δούμε και γενικά στο, στα πλαίσια τη Αθωμανική Αυτοκρατορία αυτό πώ χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν, δηλαδή να πάρει διαιμολογήσει, να πάρει. Στο εμπόριο, να σ ανοίξουν λιμάνια. Ε, Άλλε κοινωνικέ ομάδε, είτε επαγγελματικέ είτε εθνοτικέ, οτιδήποτε, ε, χρησιμοποίησαν αυτά τα χαρακτηριστικά του προκειμένου να έχουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Λιγότερου φόρου, περισσότερε ελευθερίε, θρησκευτικέ ελευθερίε, διάφορα. Και ανάλογα ε, κινήθηκαν. Ε, να πούμε εδώ ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, ξέρει ακόμα πολλέ φορέ. Πολλέ να λένε, α πούμε, ότι αυτοκρατορίες ορίστε δεν έχουν σύνορα. Ναι, δεν έχουν σύνορα όπως αυτά που νομίζουμε εμείς τα διοικητικά, τα γνωστά. Έχουν όμως άλλα σύνορα. Έχουν σύνορα πολιτισμικά, κουλτούρα, τα οποία μπορεί να είναι πολύ, πολύ πιο σκληρά. Ναι. Και το τι σφαγιάζει, πολύ διαφορετικά. Και βέβαια. Και αυτά είναι ουσιαστικά που δημιουργούν πάλι νέε ε, συνενώσεις ομαδοποίησει. Δημιουργούν νέε ταυτότητε συλλογικέ που μπορεί να προκύψουν μετά αυτό που ονομάζουν έθνη. Έτσι Πάλι ομαδοποιεί, να πούνε: Μην δεν θέλουμε να είμαστε μαζί μέσα, θέλουμε να πάρουμε το δικό μα και ούτω καθεξή. Το γνωστό. Λοιπόν, όποιο λοιπόν έπαιζε το διέρη και βασίλευε, όποιο μπορούσε να κινηθεί με αυτό, είχε εύνοια, είχε έναν βαθμό συνένεση και έτσι προχώρακε η εξουσία του. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Αυτοκρατορία το έκανε. Κάποια στιγμή δεν μπόρεσε. Οι Άγγλοι το χρησιμοποίησαν πάρα πολλές φορές σε όλο τον κόσμο αυτό και σήμερα οι μεγάλες δυνάμεις το χρησιμοποιούν ναι, σε όλο τον κόσμο και το βλέπουμε και στην περιοχή της Συρίας και συγκεκριμένα συγκεκριμένη περίπτωση οι Γάλλοι λοιπόν αφού πήραν αυτό που θέλανε συνέχεια πήγαν να επιβάλλουν την αξιότηση βέβαια να πούμε εδώ πέρα ότι ε, ο, ο βασιλιάς τότε, ο, αυτός πραμηνύανε για βασιλιάς των Αράβων στις ε, συζητήσεις που έκανε με τους Γάλλους του τα είχε δώσει όλα δηλαδή του τύπου δώσουμε με έναν βασίλειο, δώσ' μου κάτι ρε παιδί μου και εγώ θα δεχτώ να είσαι εσύ επικεφαλής από πάνω αλλά δώσ' μου κάτι δηλαδή μην τόσο πολύ δηλαδή, και εγώ α πούμε έχω θέμα ε, και ακόμα και αν συμφωνήσαν όταν συμφωνήσαν και του λένε εντάξει κάτι θα σου δώσουμε αλλά πολύ λιγότερα από αυτά δηλαδή ξευθυλιστικά ε, όταν πήγε στους Σύριους να μιλήσει ε, του λένε δεν κατάλαβες καλά δεν ισχύει τίποτα από αυτά που έχει συμφωνήσει θα τους πεις ότι τους Γάλλους ότι εμείς δεν συμφωνούμε σε τίποτα και ότι θα μας δώσει ανεξαρτησία ή πάμε για συγκρούσεις και έτσι και έγινε και έτσι από την αρχή λοιπόν βλέπουμε ότι από τότε που πήγαν οι Γάλλοι πήραν την εντολή από την κοινωνία των εθνών ε, και πήγαν στην περιοχή δεν ξεκίνησαν καλά ξεκίνησαν θα λέγα συγκρουσιακά και προσπάθησαν πούμε, με τη βία με τη δύναμη των όπλων να υποτάξουν και το κατάφεραν αλλά με πολύ μεγάλες απώλειες Χαρακτηριστική είναι η εξέγερση μια μεγάλη εξέγερση που έγινε το 1925 26 εκεί πέρα στην... που ξεκίνησε από τους Δρούζους έτσι, η οποία όμω πήρε χαρακτήρα πανσυριακό στη συνέχεια και η οποία εξέγερση ε, είχε ω συνέπεια του ε, να έχουν πολύ μεγάλες. Έχουν αρκετέ για τα μέτρα της εποχής απόλυτη η Γάλλοι που έδειξε και το ότι δεν ήταν και πολύ συμπαθή στο πληθυσμό της περιοχής Τα αποτέλεσμα ήταν τη γάλη βλέποντας το, το, το πώ πήγαινε η κατάσταση, αποφασίσαν να επιβάλλουν το νόμο του αίματο ε, επιτέθηκαν με σφοδρότητα, χρησιμοποιήσαν αεροπλάνα, τάξ. Ε, η Δαμασκός βοβαρδίστηκε για 48 ώρες το βοβαρδίζαν συνέχεια ολόκληρε περιοχές καταστράφηκαν παλιά κομμάτια της πόλης μνημεία, πολιτιστικά καταστράφηκαν το οποίο επειδή ήταν και άλλοι πάροντέ και διεθνείς δημοσιογράφοι είτε παρατηρητές γιατί ήταν έμποροι ήταν εκεί πέρα στην περιοχή το κατέγραψαν και φυσικά ξεσπάσες άλλο στο εξωτερικό και υπό την πίεση πούμε, της κοινής νόμης υπήρξε μια υποχώρηση γαλλική κυβέρνηση αλλά όχι τέτοια που να πείσω τα παρατησιαστικά επέβαλαν με το, με το νόμο του αίματος την εξουσία τους στην περιοχή έτσι κατεστάλησαν λοιπόν, <Λοιπόν> να πούμε ότι η γάλι, όταν πολύ καλώς αυτός ο χάρτης μου δείχνει τώρα βοηθάει πάρα πολύ οι Γάλλοι λοιπόν όταν ε, πήραν την περιοχή έτσι, δεν την άφησαν ενιαία, αλλά τη χώρισαν. Μπράβο, διερή και βασίλευε. Ε, τη χώρισαν σε μικρά κρατήδια. Ένα ήταν το κρατήδιο των Δρούζων, σας είπαμε που ήταν. Είναι νότιο ανατολικά της Δαμασκού, στα σύνορα, τα σημερινά σύνορα με την Ιορδανία. Λοιπόν, το άλλο είναι το κράτος της Δαμασκού, το οποίο βρίσκεται πέρι της Δαμασκού και εκτείνεται βόρειο ανατολικά. Λοιπόν, το άλλο είναι το κράτος του Χαλεπίου, το οποίο πιάνει όλη την περιοχή στα σύνορα με την Τουρκία από τη Μεσόγειο-Θάλασσα, μια περιοχή που λέγεται σήμερα, λέγονταν η Αλεξανδρέτα και νομίζω είναι το Εσκεντερούν σήμερα, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων και το οποίο άνοικε τότε στη Συρία, μετά το πήρε Τουρκία και εκτείνεται μέχρι τον Εφράτη και πέρα στα σύνορα με το Ιράκ το σημερινό και ουσιαστικά είναι η μισή χώρα. Μοιάζει πάρα πολύ. Μοιάζει, δεν είναι. <laughs> μοιάζει ένα μέρο με την περιοχή που κατέχουν οι Κούρδοι. Μοιάζει. Που ελέγχουν Έτσι, οι Κούρδοι. Λοιπόν, μοιάζει, το τονίζω. Ένα μέρο τη είναι αυτό. Το άλλο είναι που ελέγχουν οι Τούρκοι τα λοιπά. Πιάνει το βόρειο ανατολικό κομμάτι mm. και εντελώ ανατολικό νότια. Τα σύνορα με το Ιράκ. Μετά όμω στην ακτή άλλο, υπάρχουν δύο άλλε οντότητε. Η μία ήταν ο Λίβανο. Ο οποίο ονομάστηκε Μεγάλο Λίβανος αυτό, διότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η εδαφική του έκταση ήταν ακριβώ αυτή, και φυσικά είναι η περιοχή των Αλαουητών, δηλαδή η περιοχή τη Λατάκια και τη Ταρτούς εκεί που είναι σήμερα οι ρωσικέ βάσει, είναι η ακτή τη Συρίας του σημερινού Συριακού κράτου, η μεσογειακή ακτή, όπου εκεί πέρα και σήμερα βρίσκονται συγκεντρωμένοι ο μεγάλο όγκο των Αλαουητών και Χριστιανών. Οκ, okay, λοιπόν, οι Ρώσοι δεν είναι ότι δεν έχουν φύγει από εκεί και δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε αυτό που έγινε, δεν έχουν κάποιε πιθανέ ελπίδε. Αν στο μέλλον υπάρξει κάποιο διαμελισμό, Οπότε ω προστάτε, τώρα εμεί οι Ρώσοι θα σκεφτούμε και θα πούμε: Ήρθαμε εδώ. είμαστε οι βάσει μα. Μα βοηθήσουμε. Τέλο πάντων, όσο είναι Ουκρανία από πάνω, τίποτα θα κάνουν. Αλλά λέμε τώρα. Οκ, okay. λοιπόν. Ε, το χώρισαν αυτό και όπως καταλαβαίνετε οι, οι διαίρεσει αυτές ας πούμε παίξανε ένα ρόλο αρκετά κρίσιμο στη συνέχεια. Ε, αυτό θέλω να το πω γιατί οι, οι Γάλλοι όταν πήγανε στην περιοχή ε, παρουσιάστηκαν ως ε, αυτοί που φέρναν τον πολιτισμό θα κάνουν τεχνολογική, θα εφαρμόσουν ας πούμε νέες μεθόδους, θα, θα εξυγχρονίσουν τη χώρα και τα λοιπά. Πολύ λίγα πράγματα. Ε, μόνο και τα συμφέροντά του Ό,τι δεν υπήρχε ενδιαφέρον για αυτούς τους άφηνα στο του του κυριολεκτικά της τύχης, δεν υπήρχε τίποτα να κάνουν. Ε, αντίθετα αυτό που τους ενδιαφέρει ήταν τα, τα συμφέροντά τους. Ε, μάλιστα, να πούμε εδώ πέρα, στα πλαίσια αυτών των... των της έννοια που είχαν να εξασφαλίσουν εκεί τις κτήσεις τους όταν ήρθε ο Κεμαλ στη συνέχεια με τους Τούρκους δηλαδή η κατέρευση η Οθωμανική αυτοκρατορία, διαλύθηκε και δημιουργήθηκε το νέο εθνικό κράτος των Τούρκων με το Κεμαλ οι Γάλλοι έσπαυσαν να κάνουν συμφωνία με τον Κεμαλ προκειμένου να εξασφαλίσουν έτσι, τα βόρειά τους σύνορα δηλαδή κοιτώντα κάποιο να δει την την έκταση που είχε η Συρία τότε, τι γαλλικέ κτήσει, ή υποεντολή καλύτερα. Και την Τουρκία θα καταλάβει ότι άμα κλείσω μια οδό, θα μπορέσω, έτσι, άμα κλείσω το βόρειο σύνορο, θα μπορέσω να αφοσιωθώ περισσότερο προ το στο εσωτερικό, να μην έχω κίνδυνο. Απ' την άλλη ο και μάλλον που δεν ήθελε, συμμαχώντα ή κλείνοντα μια ανοιχτή έτσι διαφορά που είχε με τους Γάλλους μπορούσε να στραφεί κατά πιανού στρατού ήταν εκεί <σχε> στην περιοχή ο οποίος πήγε έτσι να κάνει τη δικιά του επέκταση το δικό του όνειρο το δικό του όραμα ο ελληνικός ο ελληνικός στρατός Αμή, οπότε, λέει, πόλεμος. είχε κλείσει Α. ο Κεμάλ με τους Μολσεβίκους από πάνω έκλεισε με τους Γάλλους με τους Ιταλούς παίζοντας οπότε λέει παιδιά ωραία εδώ είμαστε τώρα φόκου. εδώ Άλλο να έχεις πέντε μέτωπα και άλλο να έχεις ένα οι δύο ξέρω εγώ Αρμένοι την πατήσανε του εξολόθρευσε κυριολεκτικά Και πως οι άλλοι Πόντι πάνω Κάτι ο χαμός δεν έμεινε τίποτα Σου λέει τι ξεσηκωθήκατε Και θα μιλήσετε έθνος κράτος Σφαγή Και τι έκανε χρησιμοποίησε και τους Κούρδους Γι' αυτό Χρησιμοποίησε Δηλαδή συμμάχησε Να το πω έτσι με τους Κούρδους. Λοιπόν τέλος πάντων Μεγάλη ιστορία ετσι Αυτό άλλο κομμάτι Αλλά βλέπουμε πως σχετίζονται Και είναι δίπλα και είμαστε δίπλα ε, και εμείς Είναι δηλαδή, ζήτημα το γειτονιάς ναι. Είναι στη γειτονιά μας Και όπως καταλαβαίνουμε επίσης Επειδή εκεί... Μα, το, το ένα πράγμα φέρνει ναι. το άλλο στη γειτονιά ναι. Έκλεισε ναι. μια συμμαχία Έκλεισε μια ε, Όπως πριν διαμάχη Οπ. Άνοιξε κάτι άλλο. Έτσι. Μπορεί να ο ένας να κάνει φόκου ή να δει όντω κάποιον άλλον ε, με τον οποίο έχει ανοιχτά ναι, ε, ακριβώς. Ε, ζητήματα. Ναι. Και έτσι και έχει γίνει με τσιρά. Βήμα-βήμα, τα δούμε όλα αυτά, ε, το ένα δίνει πάσα στο άλλο ναι. γεγονός Πολύ λίγα έχουν γίνει Δηλαδή αυτά που γίνονται αυθόρμητα ε, Είναι κάποιες ελάχιστες λέγαμε, Εξεγέρσεις Γιατί υπάρχουν και πολλές εξεγέρσεις εισαγωγικά Τώρα δεν ξέρω τι αναφέρουν Στα... Η ε, ιστορική είναι κάποιες εξεγέρσεις οι οποίες κα, ε, καθοδηγούνται από την ομάδα ισχύω που βρίσκεται στη Β γραμμή και όχι πάνω στην εξουσία. Ναι. Άρα υπάρχουν και αυτές τι εξεγέρσεις γενικότερα. Όλα τα άλλα είναι, γίνονται πιο μεθοδικά. Ε, ναι. ποντά... Όχι, εγώ αυτό που θέλω να κρατήσουμε εδώ πέρα από αυτό το κομμάτι είναι ότι στις απλικίες... Ε, επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει Μα φέραμε τα φώτα, φέραμε τον πολιτισμό. Την τσέπη του κοιτούσανε. Τι άλλο. Του άλλου του είχαν τίποτα. Ε, Υπηρέτησε και δεν υπάρχουν. Τελώς Έχει γράψει ιστορία αυτό. Τα υπόλοιπα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν θα κάτσουμε ας πούμε, να το ζητήσουμε τώρα. Γιατί έχουν εμφανιστεί πάλι διάφορα τέτοια και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Άλλοι μιλάνε για τη Ροδεσία Η Ρωδεσία λέω. Τι λε, ρε φίλε? Αλήθεια. Χίλιες οικογένειες λευκών είχαν μια χώρα Και μιλάμε σοβαρά Αλήθεια Και εγκρινιάζω που τους πήραν τα εδάφη ε, Μα τι λες Χίλιες οικογένειες Τέλος πάντων Λοιπόν, μεγάλη ιστορία κι αυτό ε, Πάμε... Αφρική, Αφρική. Αφρική Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, να πούμε εδώ πέρα ότι, στη, ότι αυτή η καταστολή που έγινε, και άμα συνδυάσουμε και τι εξελίξει που υπήρχαν στο εσωτερικό τη Γαλλία στη συνέχεια, καθώ προχωρούσαν πούμε, τα χρόνια και μπαίνουμε και στη δεκαετία του 30, να πούμε εδώ πέρα ότι ακριβώ εξαιτία τη εξωτερική πίεση αλλά και εσωτερική πίεση, δεν συμβαδίζει το πρότυπο που έχουμε βάλει. Είναι αυτό που όταν λέμε πέφτει στην ίδια την παγίδα που στείνει. Πέφτει στην ίδια την παγίδα, που την Δεν μπορεί εσύ να λες ότι είμαι κοιτίδα πολιτισμού έτσι, κατά τη δουλεία, εμεί, τη Γαλλική Επανάσταση, τα παιδιά κτλ. Και, και, και, και, και να είσαι από του χειρο... χειρότερου. <laughs> καλά, εννοείται. <laughs> <laughs> Εντάξει, και όχι ήταν... εκεί, και κάτι δεκάδε χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά. Χάστο. Και που δεν είχαν πάει. Η Αφρική του γνωρίζει πάρα πολύ καλά, και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν, εδώ τους ο μέχρι... Ειρηνικό του γνωρίζει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο άλλοι και στην Καμπότζη ήταν Ινδοκίνα, Γαλλική, Βιετνάμ τώρα σπανα, λοιπόν αυτή λοιπόν οπότε υπήρξε κάποιο είχαν αρχίσει συζητήσεις και στο εσωτερικό ας πούμε της Γαλλίας να δοθούνε Κάποιο βαθμό ας πούμε ελευθερίας και να το, πώς να το πω έτσι φιλελευθεροποίησης ένα όρος που χρησιμοποιείται πολύ συχνά άμα μάθει κάποιο να τη λίγο την κατάσταση από το τελείωτο το ξύλο για να μην ε, γίνει χαμός πάλι ε, αλλά επειδή ας πούμε ε, φτάσαμε στο σημείο εκείνο το περίφημο το προπολεμικό το δεύτερο παγκοσμίο πολέμο με την άδο του φασισμού κτλ. τα όλα αυτά τα πράγματα πήγαν στο Βρόντο και πρόλαβε τι καταστάσει ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Okay. Οπότε, από εκεί πέρα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να πούμε ότι είχε εμφανιστεί ήδη το ζήτημα με το Ισραήλ. Τι θα γίνει, θα φτιαχτεί κράτος για του Εβραίου ή όχι, Υπήρχε το κίνημα, το παγκόσμιο τότε που υπήρχε. Συζητή, υπήρχαν συζητήσει για το που θα πρέπει να φτιαχτεί, αν πρέπει να φτιαχτεί, πώ θα φτιαχτεί. Και τα λοιπά, είχαν τεθεί όλα τα ζητήματα. Ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τα πάγω όλα, δημιούργησε νέα δεδομένα. Το ολοκαύτωμα δημιούργησε νέα δεδομένα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, και ο Δεύτερος παγκόσμιο Πόλεμος καταρχάς αποδυνάμωσε πάρα πολύ τις δυνάμεις, τις τέω αποικιοκρατικέ. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση στην περιοχή, μιλάμε τη Γαλλία σε πρώτη φάση και δεύτερον τη Μεγάλη Βρετανία. Η Συρία είχε βρεθεί στο πλευρό του άξονα. Ναι, γιατί βρέθηκε στο πλευρό του άξονα. Βρέθηκε στο πλευρό. Αυτό που έγινε με τη Συρία ήταν το εξή: Ότι όταν έπεσε στον πόλεμο, όταν καταλήφθηκε το Παρίσι και έφυγε η κυβέρνηση, έτσι τελείωσε η κυβέρνηση, ανέλαβε, είπαμε... δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε η κυβέρνηση του VC με ναι. τον Μπετέν. Που ήταν φίλη των Ναζί. Σύμμαχοι των Ναζί. Μια φιλική κυβέρνηση των Ναζί, η οποία έλεγε, ξέρω εγώ, τη μισή χώρα επίση όπου μπορέσανε. Όπου μπορέσανε, ελέγξανε και τι απικίε. Okay. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκεί, ο κυβερνήτης ήταν και τα στρατεύματα με τους Γερμανούς. Οπότε, όταν ε, οι Άγγλοι φροντίσαν, α πούμε, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου υπήρχαν τέτοιε δυνάμει να τι χτυπήσουν, να επέμβουν στρατιωτικά και να τις χτυπήσουν. Okay. Έτσι, λοιπόν, και στη Συρία, εφόσον οι δυνάμει αυτέ ήταν με του Ναζί, επενέβησαν του. Ε, Συνέτριψαν θα λέγαμε Και τύψαν. στη συνέχεια ναι Γιατί υπάρχουν και άλλα εγώνατα που είναι πιο σημαντικά Βύθεις του γαλλικού στόλου Ας πούμε στην Αφρική Που Τους βυθίσανε ενώ δεν υπήρχε Τέτοιο σου λέει ρίξ τους, μην τυχόν και <laughs> Και τους βυθίσανε τα πλοία Όλα έγινε χαμός Λοιπόν τέλος πάντων Αλλά ε, δεν ήταν μόνο οι Άγγλοι, Ήταν και οι ελεύθεροι Γάλλοι του Ντεγκόλ Οπότε τα πήγε ο Ντεγκόλ εκεί πέρα ο Ντεκόλ γυρίζει και λέει εντάξει παιδιά, σας υπόσχομαι, άλλη μια υπόσχεση, ότι θα τελειώσει το θέμα της γαλλικής εντολής και θα σας δώσουμε την πολυπόθητη ανεξαρτησία. Έτσι, τον οποίο δεν την έλεγε πλέον μόνο ο Βασιλιά. να το πούμε και αυτό, την έλεγε, τη ζητούσε ένα συμβούλιο που υπήρχε και το οποίο συμβούλιο ε, ζητούσε την ανεξαρτησία της ε, Συρίας και μάλιστα με το Λίβανο μαζί. Δεν θέλανε το Λίβανο ξεχωριστά και Εκεί. το Λίβανο εντό του Συριακού κράτου. Okay. Το οποίο δημιούργησε νέε διαιρέσει στο εσωτερικό και τι οποίε φυσικά τι εκμεταλλεύτηκαν αρκετοί για να δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση, να μην προχωρήσουν σε τέτοιε λύσει. Οπότε φτάνουμε λοιπόν στο τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο 1946 όπου εκεί πέρα τα γαλλικά στρατεύματα αποχωρούν και πλέον μιλάμε για το ε, Συριακό κράτος okay. λοιπόν, το, 40, το 46 αυτό Ναι, το 46. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την ανεξαρτησία της Σύριας ε, και δύο χρόνια μετά ακριβώς δύο χρόνια μετά έχει προηγηθεί έχει γίνει η διακήρυξη Μπαλφούρ για την ίδραση του Ισραήλ στην περιοχή και ακολουθεί το 48 ο πόλεμος με το Ισραήλ ο πόλεμος των Αράβων με το Ισραήλ η Σύρια συμμετείχε και έχασε φυσικά οπότε ε, ξεκινάει ε, ένα ξεκινάει αυτός ο, η αλληλουχία πολέμων με το Ισραήλ και αυτή η πολύ μεγάλη ας πούμε, κόντρα που, δια, που κρατάει μέχρι σήμερα όχι απλώ κόντρα, θανάσιμη έχθρα λοιπόν και η οποία στο εσωτερικό της Σύριας ήταν το 1948 οδήγησε σε μια σειρά πραξικοπημάτων πάρα πολλά πραξικοπήματα να πούμε ότι εκείνη την περίοδο κοντά νομίζω το 1947 αν θυμάμαι καλά ιδρύεται και το Μπαθ μεγάλη ιστορία το Μπαθ χωρίς το Μπαθ δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε την περιοχή της Μέσης Ανατολής μεταπολεμικά τι ήταν το Μπαθ αποτελείται από ανθρώπους σπουδαγμένου εντόπισης τη περιοχή ο οποίος σπουδάσανε Είχαν σπουδάσει και είχαν εμποτιστεί από τι ιδέε, α πούμε, τι ευρωπαϊκέ. Είχαν σοσιαλιστικά οράματα. Ακριβώ λόγω τη επίδραση τότε και τη Σοβιετική Ένωση και των σοσιαλιστικών ιδεών, είχαν επηρεαστεί από αυτό και ήταν επίση, ποιε ήταν οι αρχέ του, λοιπόν, σοσιαλιστικέ ιδέε, κοσμικά κράτη κυρίω, χωρί αναγκαστικά να έρθουν σε σύγκρουση τόσο μεγάλη με το αλλά κοσμικά κράτη, mm. κατ' Λοιπόν, δεν σημαίνει το απέρριπταν γιατί για διάφορους λόγους συσχετισμούς να μην προκαλέσουν αντιδράσεις και τα λοιπά είχαν ας πούμε, μια προσέγγιση πολύ συγκεκριμένη αλλά κυρίως πολύ πιο κοντά στην κοσμικότητα είχαν ας πούμε κατά της απικιοκρατίας και κατά του υπεραλισμού και τον παναραβισμό επίσης να. πάρα πολύ σημαντικό Λοιπόν, ο οποίος παναραβισμός τι λέει ουσιαστικά Οι Άραβες να φτιάξουν ένα κράτος Και να μην είμαστε χωρισμένοι Ένα μεγάλο Αθήνας κράτο Που να μην είμαστε χωρισμένοι Με τον τρόπο που μας χώρισαν οι επικειοκράτες Οκ okay. Και λοιπόν. όταν λέμε όμως Αυτοί οι Άραβες πιάνουν επίχει Από το Μαρόκο Όχι όχι, το ΜΑΘ επεκτάθηκε σε πάρα πολλά μέρη και στην Αλγερία και στην Ερυθρέα σε πάρα πολλά, Άρα, δεν ήταν μόνο όντως, εκεί ε... απλώς αλλού είχε πολύ μεγαλύτερη δυνάμη απήχηση, μικρότερη. ναι ναι, okay. ναι δηλαδή ιδρύθηκε στη Συρία ε, έσπασε μετά στα δύο πήγε στο Ιράκ, ένα τμήμα του ε, αυτοί οι δύο στη συνέχεια είχαν μεγάλη κόντρα αυτοί οι δύο, πρόσεξε, το ίδιο κόμμα το <laughs> είχανε, ναι ναι ναι, Είχαν κόντρα μεγάλη και το Ιρακινό Μπάθ με το Συριακό Μπάθ ήταν εχθροί. Δεν ήταν οκ. Okay. Φαντάσου ότι έφτασε το σημείο πολύ μετά βέβαια, το 1980. Νομίζω ναι. Όταν έγινε ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ οι Σύριοι, ενώ τα Μπάθ το Ιράκ στήριξαν τους Ιρανούς. Στήριξαν <laughs> <laughs> <laughs> τον Σαντάμ. <laughs> λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά η... το σημαντικότερο που έγινε τότε ήταν ότι βρήκαν έναν άλλο, μια μεγάλη προσωπικότητα έτσι, της περιοχής της Μέσης Ανατολής, τον Γκαμαλ Αμπτέλ Νάσερ ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της Αιγύπτου ο οποίος κατέλευε την εξουσία έτσι με κίνημα, στρατηγικό πρακτικό που μου δεν έχει σημασία ε, Αυτός λοιπόν ε, είχε τα ίδια πιστεύω, τα ίδια δεώδη, Οπότε αποφασίσανε και με βάση και τη συνθήκη, τι συνθήκε που επικρατήσαν στην περιοχή, αποφασίσαν συνέχεια να φτιάξουν, να δοκιμάσουν, να αρχίσουν την ενωπήση. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαν κάποια στιγμή και λένε ε, να φτιάξουμε την Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία. Το 58. Το 58, ναι. Έχουμε πάει πολύ μετά βέβαια. Δεν ναι, ναι, έκαναν ναι, ναι. άλμα. Απλώ μια ξεμιλήσαμε για τον Μπά. Ναι, ναι, έτσι. ναι, ναι. Τα παραξικοπήματα αυτά που ακολούθησαν την ήττα του 1948 mm. να πούμε έτσι ότι συνεχίστηκαν και κάποια στιγμή έτσι ε, στην ε, Συρία μέχρι ε, στη Συρία ε, καταλαμβάνει και την εξουσία το μπαθ, δηλαδή αναλαμβάνει το μπαθ ένα από αυτά τα κινήματα που γίνανε οι παραξικοπήματα ε, ε, τι, χωρίς, ε, τι χωρίς να πάνε σκάλπες Ποιες σκάλπες τώρα Αφού σου είπα και τέρμα Είχαν ψηφίσει αυτοί ποτέ. Ε, κάποιε στιγμέ είχαν ψηφίσει. Okay. Κοίταξε. Οι πολλοί το λένε αυτό. Να ορίστε, αυτή δεν είναι ικανή για δημοκρατία. Μα αυτό θέλω να σου πω. Είναι ότι πώ δεν θα πάει εκεί ο Δυτικό να εκπολιτήσει, να πει ότι εδώ θα σου φέρουμε τη δημοκρατία. Ακόμα δεν είναι. Το λένε αυτό. Σου λέει ότι αυτέ οι χώρε δεν είναι για δημοκρατία. Θέλουν αυταρχικά καθεστώτα σφυριγγυλά, συγκεντρωτικά για να. Για να αυτή είναι η φύση των ανθρώπων Εκεί Άρχονε λένε ως... κάτι τέτοια πράγματα Θεωρητικοί που πραγματικά το λένε Αυτό και οι οποίοι σου λέει Αυτή είναι ανίκανη γι' αυτό ποτέ τελώς Θα του έχουμε μια ζωή Στο ξύλο κυριολεκτικά Υπάρχει πολύ συγκεκριμένα αντίληψη Γι' αυτό Και έχει ε... Έχει δημιουργήσει προσεγγίσεις Δηλαδή πάρα πολλοί θεωρούν Ας πούμε ότι αυτή δεν είναι ικανή Τελείωσε Α, Κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα παραπάνω Πάρε ένα σημαίνει ο πρόεδρος στην Αίγυπτο με πραξικόπημα δεν βγήκε άλλο αν γίνανε εκλογές μετά με δεν βγήκε. ο νόμιμα έκλεγε με ήταν τον αδερφό μου μουσουλμάνων ο ο τον ανέτρεψε ο Μόρση. στρατός και έφερε το ΣΥΣΙ έτσι δεν είναι Άρα, τροπή. πραξικόπημα δεν είναι αυτό το είναι Η κίνημα όπως θέλεις πες τα. όπως θα ζελικά κινήματα πραξικόπημα ναι. να ή λοιπόν, με, θα το πούνε κίνημα όλα. ή άλλοι θα το πούνε πραξικόπημα ε, ναι, έτσι πάει λοιπόν, οπότε με αυτή τη λογική ας πούμε, σου λέει, Τι, δρόμο, <laughs> λοιπόν, ο Νάσερ όμω ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο είχε πολύ μεγάλη επιρροή στην Αίγυπτο και ο οποίο ε, αποφάσισε ας πούμε, μαζί με του Σύριου, μαζί με τους άλλους ας πούμε, έτσι, ε, συνεργάτες του άλλου μπάθηκου συνεργάτε του, πώ να το πω, να προχωρήσουν στην ίδρυση ενό κράτου που ονομάζεται Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία. 1958 έγινε αυτό. Ε, το γεγονό βέβαια πρόσεξ τώρα γιατί έχει σημασία στη Συρία μέσα ε, και εδώ έχει ένα παράλογο. Την ίδια στιγμή που ανέβαινε η επιρροή των κομμουνιστών μέσα στη Συρία, μιλάμε πλέον για Σοβιετική Ένωση, μιλάμε για δύο μιλάμε για δύο κόσμο. Ότι η Σοβιετική Ένωση στήριζε οποιοδήποτε ήταν ενάντια στι Ηνωμένε Πολιτείε και στη Δύση, ή η Δύση, οι Ηνωμένε Πολιτείε στήριζαν οποιοδήποτε ήταν ενάντια στι Ηνωμένε Πολιτείε, έτσι, χωρίζοντα τα στρατόπεδα. Λοιπόν, εδώ είναι το εντυπωσιακό ότι το Μπαθ ε, ήταν μεν, α πούμε, είχε σοσιαλιστικέ ιδέε, αλλά δεν ήταν κομμουνιστές οι ίδιοι. Οπότε. Έκλειναν το μάτι. Α ναι, είμαστε κάπω. Κάπως. Έτσι. Λοιπόν, άλλοι είναι οι παράγοντε που όθησαν να στραφούν προ τη συγκεκριμένη πλευρά. Ποιο ήταν αυτό ο παράγοντα, το Ισραήλ. Έτσι, πολύ σημαντικό παράγοντα. Το γεγονό ότι οι ΗΠΑ στήριζαν ανοιχτά και δύσκολο το Ισραήλ, ε, όθησε τι υπόλοιπε. Να, να, την... να πάνε με τη Σοβιετική Ένωση. Δεν σημαίνει ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν αντίθετη στο Ισραήλ τόσο πολύ. Έχει μια ολόκληρη κουβέντα είναι το πώ το αντιμετώπισε. Δεν ήταν τόσο πολύ εχθρική αυτή. Έδινε φουλ οπλισμό στα κράτη Αίγυπτο, ε, Συρία, Φουλ, Ιράκ έδωσε οπλισμό να πάνε να πολεμήσουν στους πολέμους που έκανε του άλλες πολέμου με, ε, με το Ισραήλ αλλά απ' την άλλη όταν ήταν το Ισραήλω εγώ πάει εντάξει ναι μεν αλλά οκ okay, ε, θα έχουμε και μια επαφή δεν θα είμαστε τόσο Δηλαδή συνεργάστηκαν κάποιε φορέ. Δεν σημαίνει ότι είμαστε φίλοι με το Ισραήλ, αλλά δεν είμαστε και εχθροί. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση λικοτεμή. Γιατί τα συμφέροντά του ήταν τέτοια. Οπότε ακολούθησε μια τέτοια προσέγγιση. Και φυσικά υπήρχε και το ολοκαύτωμα, υπήρχαν όλα μαζί που είχαν παίξει το ρόλο του. Υπάρχει μάλιστα και μια έτσι, ενδιαφέρουσα ιστορία που οι Σοβιτικοί πήγαν να φτιάξουν κάπου στην Αποανατολή μια περιοχή που λένε: Ελάτε να μείνετε εδώ. Ήβραί. Και υπάρχει αυτή η περιοχή, δεν είναι ψέμα. Mm. Υπάρχει και πήγανε κάποιοι που είχαν σοσιαλιστικέ ιδέε. Δηλαδή του τύπου ότι ναι, μα αρέσει η Σοβιτική Ένωση. Πάμε να φτιάξουμε κάπου στην Απανατολική. Είναι ο θύμα μα που βρίσκεται. Είναι πάνω από okay. τα με την Κίνα. Ναι, ε... να, άμα, άμα το ψάξουν θα σου πω. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι, πήγανε κάποια κοντά πήγανε. Ε, Ναι, είναι, ο, δεν είναι τόσο χάλια περιοχή. Ah. <laughs> Εντάξει, δεν τη πήγε εκεί. Όχι, όχι, ήταν αρκετά ε, καλή περιοχή, καμία σχέση με στέπα, απλώ ήταν εκεί πέρα. Δηλαδή, τέρμα Θεού, πώ να το πω, από εδώ που ήταν. Αλλά κάποιοι λένε πάμε. Ωραία, λέει πάμε. Πήγαινε κάποιοι Εβραίοι που λέγανε Σοβιετική, τέτοιο, πάμε. Ο άλλο ήθελε να του διώξει μακριά από Μόσχα, από οτιδήποτε, πήγαινε παιδιά, σε δρόμο, να μην σα εχοτώ. Γενικά, ό,τι δεν ήθελε αυτό, το διώχνε Γκούλαγκ, διάφορα. Πήγαινε, πήγαινε καμτσάκα, πήγαινε. Ουσμπεκιστάν πήγαινε, Καζακστάν, όπου μπορεί, δρόμο. Λοιπόν, τα έκανε ο πατερούλη αυτά. Και η διαδοχή του. Λοιπόν, ναι. του. Και η διαδοχή του. Και η ναι. διαδοχή, Λοιπόν, να σου πω, ναι. πάμε στο δεύτερο και τελευταίο διάλειμμα. Πάμε στο να δεύτερο διάλειμμα και πρέπει να επιταχύνουμε και τεχείμε, για να φτάσουμε ναι, εδώ. Ναι, γιατί. Έχουμε... Ναι, εντάξει, αυτή να πω τώρα λίγο για τον Μπαθ. Ο Μπαθ σημάδεψε την περιοχή γιατί έφτιαξε, α πούμε, του δύο πόλου που συγκρούστηκαν. Στην περιοχή Βόρειο Αφρική και Μέση Ανατολή, με, με τον άλλο πόλο που είχαν πάρει την πλευρά των Δυτικών. Για πολλού συγκεκριμένου λόγου, και κοινωνικού και εσωτερικού. Παρ' δά του χάρη, οι του κόλπου ακούγανε σοσιαλιστικά εδώ, διμπάθ και τα λοιπά, και όχι φλήχτανε. Σου λέει, τελειώσαμε να αποκεφαλίσουν αυτοί. Θα βρωθούμε κάτω από καμιά ερπίστρια. Οπότε, μου ποιου πήγανε με τη Σοβιετική Ένωση. Ε, με την Αμερική είχε κάνει και ο. Βασιλιάς τη Σαουδική την περίφημη συμφωνία που προέκυψε το πετρώο δολάριο. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε το στήριξαν μέχρι τέλου αυτό. Οπότε, όπω καταλαβαίνουμε, είχε αποκτήσει και άλλη μορφή. Δεν ήταν ιδεολογική, ήταν και ηλική μορφή. Συν του πολέμου με το Ισραήλ, το Παλαιστινιακό και το ζήτημα του Ισραήλ γενικότερα. Συν, συν, συν, ένα ονοπαράγοντε, οι οποίοι οδήγησαν στο. Α πούμε σχηματοποίησαν στην περιοχή για πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, η πτώση του Άσαντ, τώρα, του γιου του Άσαντ, τερματίζει μια περίοδο που έχει ξεκινήσει από τότε. 50 χρόνια. Ναι, και βάλε. Και, 50, ναι. και βάλε. 60, 60 κάτι. Ναι, ναι. ναι δηλαδή άμα το σκεφτείς, ας πούμε, πόσα χρόνια μιλάμε, σχεδόν 70 χρόνια είναι. Και τερματίζει μια περίοδο, μια περίοδο και η, την οποία, ας πούμε, η οι δυτικοί ειδικά μετά τη μονοκρατορία μετά την κάθε είχαν βάλει στο μάτι και σου λέει θα τελειώσετε δεν μπορούμε τώρα να τις έχουμε αυτού εκεί δεν έχει τελειώσει το θέμα σου λέει, δεν παίζουμε τώρα άλλωστε ο Νάσερ ο Νάσερ τι πήγε να κάνει πήγε να πάρει τη Διόρυγα και, λέει, την εθνικοποιώ την παίρνω και αντιγιά και οδήγησε το 56 σε επέμβαση των Αγλογάλων στη Διόρυγα και από το Ισραήλ έγινε πόλεμος και τι γίνεται σε αυτό το πόλεμο? Ενώ καταλαμβάνουν την περιοχή τη Διόρυγα οι Αγκλογάλοι μετά από μάχε κτλ. από τον Αιγυπτιακό στρατό, παρεμβαίνει η Σοβιετική Ένωση και λέει: Άμα προχωρήσετε, θα πέσουνε μομπίδια. Και πάνε οι Αμερικάνοι και λένε: Όπα, τυποποιήθηκε. Ποιο είσαι εσύ, θα πω. Εγώ μπαίνουμε εμεί. Και πέτα του άλλου έξω. Και έτσι οι Αγκλογάλοι τελειώσανε. <laughs> από την περιοχή. Και αποτελεί μια πολύ βαριά για αυτού. Πολύ βαριά ήττα. Γενικά. Και ανέλαβαν πλέον οι Ηνωμένε Πολιτείε να κάνουν παιχνίδι και η Σοβιετική Ένωση. Και τότε ο Νάσερ. Αποφάσισε να παίζει και με του δύο η Αιγύπτος. Σου λέει μια πεζοδόμη εκεί, κυρίω με τη Σοβιετική Ένωση έπαιξε, αλλά δεν ήθελε να ταυτιστεί, δεν ήθελε να γίνει, ε, ξέρει, σοσιαλιστική δημοκρατία. Μη λένε και, και πολλά τώρα, ναι, ναι, ναι, ναι. είναι και, και μαζεμένοι πολύ. Ναι, το λέω ρε παιδί μου, γιατί πάρα, πάρα πολλέ χώρε τότε και στην Αφρική κτλ. στα πλαίσια του αντιαπικιακού αγώνα, ε, ξέρει, διαλέξανε πλευρά, αλλά πήραν και το κινέζικο μοντέλο. Σου λέει: Έχουμε το Σοβιετικό, έχουμε και το Κινέζικο. Είναι οι Γκεβαρίστα. Τσεγκεβάρα. Είναι το μα Κινέζικο οικεί. μοντέλο. Μα εκεί ακριβώ κυρίω αυτοί που είχαν πολύ με, με αγροτικέ οικονομίε, ενώ οι άλλοι θέλουν βιομηχανοποίηση κατευθείαν. Υπάρχουν χαρακτηριστικά διαφοροποίησει. Έχουν. Αλλά τέλο πάντων, συγκεκριμένη περίπτωση που λέμε, ε, αυτοί σχηματοποίησαν και ακόμα και οι περιοχέ που τα σύνθετε, άμα στο Ιράκ που είναι σύνθετο κράτο κτλ., Αυτή προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια νέα εθνική ταυτότητα, η οποία όμω σφυριλατήθηκε, πώς θα το πω τώρα έγινε με αίμα ε. δηλαδή δεν είχε τώρα έφασε το στρατό μέσα και γινόταν ε, τελείως, μακελιό, μακελιό. κυριολεκτικά μακελιό, δηλαδή εντάξει, αλλά παρόλα αυτά σχηματοποίησε, δηλαδή ε, έβλεπες ας πούμε τα κράτη αυτά δεν είχαν ε, τόσο πολύ Ισλάμ μέσα, ενώ είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με το Ισλάμ, δεν σημαίνει ότι τα παγορεύουμε είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με το Ισλάμ, έτσι, το τονίζω αυτό Αντίθετα ε, Στον ανταγωνισμό Αυτό το μεγάλο και είπαμε ότι στο βαθμό Που αυτά τα καθεστώτα στραφήκαν Στη Σοβιετική Ένωση Οι άλλοι σου λέει πρέπει να τους τυπήσουμε Και πώς θα τους τυπήσουμε Τι θα ενισχύσουμε εμείς Για να μην έχουμε και σοσιαλιστικά ιδεώδη Που κινδυνεύουν εδώ, Οι θρόνοι μας κινδυνεύουν οι Διαπενδύσεις μας κινδυνεύουν τα στρατεύματά μας τελευταία. Ισλάμ Θρησκεία, ναι. Πάρε θρησκεία, πάρε Ισλάμ, αυτούς θα στηρίξω και πάμε Λοιπόν, κρατήστε το αυτό γιατί είδαμε που οδήγησε Και σήμερα είδαμε που έχει το τα προηγούμενα χρόνια, είδαμε Και πώς χρησιμοποιήθηκε αυτό Αυτοί που το έφτιαξαν, αυτοί που το δημιούργησαν, αυτοί που το ενίσχυσαν γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άπειρα που δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε. Αδερφοί μουσουλμάνοι, τι ρόλο παίξαν, ποιο του ίδρυσε, ποιο του χρησιμοποίησε. Πολλοί του έχουν χρησιμοποιήσει. Και, πολ... και πολλοί του έχουν και, εκπαιδεύσει. Και βέβαια Άγγλου, Τούρκου, Καταριανού, Ισραηλινού. Ναι, τίθεται και το ζήτημα τώρα που το λέμε. <coughs> αλλά α το πούμε στο τέλο καλύτερα. Αυτό με, τον, με την επίθεση του Οκτωβρίου του Χαμά. Έχει κάποια ερωτηματικά συγκεκριμένη Σίγουρα Έτσι, λοιπόν. ναι, Αλλά ναι, να μην λοιπόν, πάμε όχι. εκεί Απλώ θέλω να πω ότι το ΜΑΘ Υπήρξε επειδή ακριβώ και αυτό το αντιμπεριαλιστικό Αντιαπικιακό Αντι-αντι-αντι Αλλά την ίδια στιγμή ήταν παναραβικό Που σημαίνει ότι θα φάμε και όλοι τους υπόλοιπους Όπου ε. χρειαστεί Μην ξεχνάμε ότι έκανε ως Αντάμς κουρδού. Κουρδούς Εντάξει, ξεχνάμε αυτά Έτσι, Λοιπόν, και όχι μόνο και άλλοι. Ε, οπότε πρέπει να καταλάβουμε Ότι αραβικός εθνικισμός Εννοείται άρα, άρα οι δυνάμεις που είχαν εκεί Δεν θέλανε με τίποτα Ποιο επίση ήταν ενάντια στον αραβικό εθνικισμό Τι σημαίνει και απέναντι στο Ισραήλ Επίσης φανατική εχθροί Οπότε χτίστηκε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση Η οποία μας έχει φέρει μέχρι το σήμερα Αλλά Έχουμε το τέλος Τουλάχιστον προ το παρόν Αλλά όμως φαίνεται δεν, ξέρω, δεν βλέπω κάτι άλλο του Μπάθ. Έτσι, αυτού του πολιτικού σχηματισμού ο οποίος επικράτησε στην περιοχή, άφησε το δικό του στίγμα το δικό του χαρακτήρα και τελειώνει τώρα αυτή την περίοδο Αυτό, Να πάμε στο διάλειμμα Έλα ένα μικρό yeah. διάλειμμα και θα μπούμε από, από αυτό το κομμάτι. Ακούμε και μήχο. για τον Άσαν πώς ναι, ναι, ναι, εμφανίστηκε ναι, ναι, ναι. που ήταν μέσα από τον Μπάθ ναι, ναι. ήταν συγκεκριμένη πτέρυγα υπήρχαν αυτοί που λέγαμε μια κοινωνική μεταρρύθμισης αυτός ήταν πιο εθνικιστής επικράτησε αυτός αλλά μετά από ήταν στον πόλεμο με το Ισραήλ Δύο πόλεμοι έγιναν το 67 πόλεμο των 6 μερών του συνέτρεψε το Ισραήλ όλου. Τότε δεν έκανε αμυντική επιθέση του Ισραήλ. <laughs> <laughs> Τρομερή αμυντική επιθέση. Και μετά το 1973, πόλεμο του Γιώμ Κιπούρ, όπου τότε εφηβιαστικά κινήθηκαν οι Άραβε, αλλά πάλι έχασαν χάρη στην των ΟΠΑ, Τέλος πάρα Και κάπου καταλάβαν συνέχεια. ότι δεν μπορούν ε, εκεί να Εκεί πήγε αλλιώ το πράγμα μετά ναι. Πάμε να βαθώσουμε και εμείς Έλα. Λίγο μουσικούλα ναι, ναι, ναι. Γιώργι, από τον Ομάριο Σουλεγμάν θα ακούσουμε κομματάρα Αφιερωμένοι Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που σκεφτόντουσαν Ελεύθερα και ελευθεριακά σε αυτές τις περιοχές Και δεν τους κόψαν το κεφάλι ακόμα mm -hmm. Συνεχίζουμε, ε, επιστρέφουμε στην εκπομπή Παρίας, τρίτο κομμάτι της σημερινής θεματικής. Ε, με αφορμή τα γεγόνοτα στη Συρία μιλάμε ναι. για την ευρύτερη περιοχή και τσαλαγές αλλαγέ. Ε, έχουμε κάνει ένα πολύ στιβαρό ιστορικό background ε, τουλάχιστον ε, 20% Έχουμε πει τα μεγαλύτερα ναι. γεγονότα Πώς έχουν αλλάξει σχετισμοί ε, ισχύω στην περιοχή Και εσωτερικά και εξωτερικά γειτονικά Ενώ και εσωτερικά από ποιους πέρασε ποι, Ποιες δυνάμεις όπως οι Γάλλοι ήρθανε Πώς φύγανε Πολλοί ήταν βασικά... Ε, Πρέπει να ξέρουμε ότι ας πούμε, Υπήρχαν και μεγάλες αντιπαλότητες Δηλαδή υπήρχαν κράτη όπως η Τουρκία ας πούμε, Που ήταν ε, Χρόνια εχθρός Είπαμε και κάποια αναφορά και για τους Κούρτους Και τα λοιπά. Ε, Και προκύπτήκε από την κόντρα των Αράβων Με τους Τούρκους ε, Να πούμε επίσης Για τους Βρετανούς Κάποια συμπάθεια ω κομμάτι Ως ε, απεικαιοκρατική δύναμη Το ίδιο φυσικά και με τους Γάλλους ε, Τώρα έχουμε πάει πολεμικά έχουμε φτάσει στη δικατία του 60. <coughs> Το Ισραήλ είπαμε ότι ε, μεταφράστηκε η ίδρυση του Ισραήλ ως ε, ουσιαστικά κομμάτι και γέννημα θρέμμα των αναπηγιοκρατικών δυναμών. Πότε στόχος είναι σε αυτά τα πλαίσια να ε, τερματιστεί η παρουσία του. Ε, και στα πλαίσια αυτά ξεκίνησαν και οι πόλεμοι, συν τον Αραβικό Εθνικισμό, συν τον Παναρασμισμό, συν-συν-συν. Ε, μέρος ενας από αυτούς τους πολέμους, ας πούμε, ήταν το, έγινε το 1967 που αναφέραμε, πριν, ο πόλεμος των μέρα από το Ισραήλ, βλέποντας τα αραβικά κράτη να έχουν συγκεντρώσει μεγάλες δυνάμεις και αντιλαμβανόμενοι ότι ε, θα τους επιτεθούν, όπως είπανε. Ε, αποφάσαν να χτυπήσουν πρώτοι και, τα... και κατέστρεψαν τις δυνάμεις των Αράβων στο έδαφος με την αεροπορία τους και συνέχεια ε, με μια επίθεση με, κατάλαβαν ότι δεν είχαν καταλάβει ούτε και εγώ ξέρω πόσα χρόνια άλλοι συνέτρεψαν τις Άραβες ε, <coughs> στην ε, διφτάσανε μέχρι το Πήγα στο Σινά, κανονικά τελειώσανε, φτάσανε στη Δε, δηλαδή συνδικολόγησαν αραβικούς χώρες και στη Συρία έτσι, καταλέπανε τα εψώματα του Γκολάν τότε. Οπότε αυτό στο εσωτερικό της, της Συρίας, στις φράξια των Μααθικών που ήταν τότε πάνω, θεωρήθηκε οι ΤΑ και αυτοί που ήταν τότε επικεφαλής απομακρύνθηκαν λίγο καιρό μετά από εσωτερικό πραξικόπημα ή Λοιπόν, οποία, ναι, αυτό που λέγαμε ε, στο οποίο επικεφαλή ήταν ο Χαφέζ Αλάσα, δηλαδή ο πατέρας του τέος πρόεδρου που ε, που, ξέρουμε, που έχει πάει τώρα στη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στο Σεμπινό ίσως στο μέρο εκεί που είχαν πει για του Εβραίου. <laughs> μπορεί, μπορεί. <laughs> <να είναι> σε... <laughs> μπορεί να είναι και σε κάποια ντάτσα ή δεν ξέρω εγώ τι, σε κάποια βίλα, κάποιο διαμέρισμα. Κάποιο. Σίγουρα σε βίλα ήταν ναι. γιατί τα μόνα τελευταία που διαβάσαμε ήταν πόσα εκατομμύρια από τους λογαριασμούς ναι, του λογαριασμού του. Αυτά ναι. ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ακριβώ. Αναμενόμενο βέβαια. Θα μτάφινε ναι. και σίγουρα δεν ήταν σε Συριακά νομίσματα. Όχι καλό. Δεν θα και ένα στην έχει λογαριασμός παντού εννοείται, θα τα ρίχνω εξής Αμα θέλουμε να ζηστάθουμε λίγο ρίξε λίγο μέσα να πιάσει φωτιά για να, να πληρώνεται ο, ο Κοσμάκης λοιπόν τέλος πάντων ναι, οπότε αυτό συμβαίνει α πούμε το 1970 έτσι έχουμε την ανατροπή και την εμφάνιση πλέον του χαφές αλάσαντος ουσιαστικά ξεκινάει η δυναστία τότε λοιπόν, Ήτανε και νεαρό τότε ήτανε, ήτανε ναι νομίζω κάτω από Φυσικά. 40 ήτανε σίγουρα ναι, ε, το ναι. σκέψο το 1933 ήταν το 63, ναι, φαντάσου, φαντάσου. το 70 ήταν 40 χρονών Εκεί 40, ναι, εκεί, δηλαδή ήταν, ναι, γι' αυτό λέω ότι ήταν μικρός για την ηλικία του, για, την, για τα δομένας με τις εποχή ειδικά mm. Αλλά εντάξει, έτσι κι αλλιώ όλοι αυτοί, είπαμε στα μπαθηκά κόμματα, δεν μπορούσαν να τα... Ε, μεγάλη, είχαν μια ηλικία συγκεκριμένη γιατί ήταν νέοι πολ... άνθρωποι που γίνε... είχαν επηρεαστεί από τις ιδέες, είχαν ε... σπουδάσει είπαμε, είχαν διάλεικη έτσι, οπότε είχε, είχε και αυτό τη σημασία της έτσι. από τι επόμενε γενίε ήταν ο Καντάφι ε, ε, που είχε την ίδια επίδραση ε, δεν είχε την ίδια ηλικία όμως με τον... Ε... Όχι, τον όχι πιο νέος Αλλά από εκεί mm. πέρα μετά όμως ε, Και αυτός, και αυτός επίδρασε από βεδάνεια Μαθητής, ναι, μαθητής ναι, ναι. αυτής της κατάστασης Αλλά οκ okay, ήθελε και αυτός Να ζήλεψε και αυτός και λέει Να κάνουμε τα δικά μας Είπαμε την ιστορία του Ένα μέρος της ιστορίας του την έχουμε δει και... Είπαμε αρκετά πράγματα Στο paper ναι. normalization <laughs> Δεν είπαμε πολλά βέβαια για το ε, για την παρέα με τον Αντρέα το δικό μας εδώ του Αντρέου όλοι οι σοσιαλιστές μαζευτήκαν <laughs> ναι, ναι ναι κοίταξε ο... <laughs> στα πλαίσια προσύξε, το μπαθικό <laughs> ε, από ένα σημείο και μετά το μπαθ ήταν όπως είπαμε και στην αρχή καλύτερα τον μπαθ παρά κομμουνιστές η Μπολσεβική που λέγανε ας οπότε ε, ήταν ο περίφημος τρίτος δρόμος <laughs> έτσι ήταν μια μορφή του τρίτου δρόμου δηλαδή υπάρχει τρίτη λύση σε αυτό και ο Αντρέας Παπανδρέδος στην Ελλάδα στα πλαίσια μια τέτοια προσέγγιση τα μπαθικά κόμματα τα είχε τα άλλα ευπόψη Δηλαδή είχε και θεωρητικές επιδράσεις mm. από αυτό. Και όχι μόνο από τον Καντάφι, αλλά δικά με το Χαβέσα Λάσεν είχαν και με αυτόν πολύ καλές σχέσει. Έχει σημασία αυτό. Ήταν, είχε κάνει και μια συμμαχία ε, τα συμφέροντα των δύο Αρκετά χωρών Έναντι ναι, της Τουρκίας ήταν ταυτόσημα Οπότε αυτό προβλήθηκε και ιδιαίτερα Και αυτό και βλέπουμε πολύ ας πούμε, έτσι, Ο Παδός του Πασόκ Του τότε Πασόκ του Ορθόδοξου <χω> Να το λένε ακόμα εμεί είμαστε αυτό Είχαμε κάνει αυτό <χω> Εντάξει δεν ήταν Άμα το δεις έτσι κοινικά λίγο Δεν ήταν κοινή εκείνης εκείνη, εκείνη. Ήταν στα πλαίσια του σχετισμού δυναμού Και του κάκοι αυτού του γεωπολιτικού Έχουν όλη τη σημασία του. Αλλά εντάξει Πάντως ο Άσαντο όταν βγήκε Επειδή από ένα σημείο και μετά ε, ξέρεις, Ήταν πρόεδρος Και λέει θα κάτσω και 7 χρόνια 7 χρόνια καθόταν ο πρόεδρος Αλλά υπήρχε ένας Στο σύνταγμα τη Συρίας υπήρχε ένας όρος Που έλεγε ας πούμε ότι ε, Ο πρόεδρος Πρέπει να είναι Και μουσουλμάνος πιστός, να πιστεύει. Ο Άσαντ υπήρχε θέμα εδώ τώρα. Τι ακριβώς είναι. Οπότε ε, ε, ξέσπασε μια εξέγερση στο εσωτερικό. Και αυτό να το κρατήσουμε. Γιατί υπήρχαν πληθυσμοί που στήριξαν αυτή την εξέγερση. Αλλά αυτό την κατέστειλε μετά. Οκ, okay, Υπήρχαν πληθυσμοί και οι οποίοι πληθυσμοί ας πούμε, υποστήριξαν αυτήν την κίνηση και λέγαν όχι. Φυσικά, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ήταν μόνο αυτό. ήταν και όλοι αυτοί οι οποίοι βλέπαν ότι με τη δικτατορία που έφτιαχνε ο Άσαντ, και κατά ψήματα μια δικτατορία έφτιαξε, ε, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσουν να σηκώσουν με τα κεφάλια. Δηλαδή, θα συμβαστούν μαζί του ή τελείωσε έτσι όπως πήγαινε το πράγμα. Φυσικά, τότε δεν ξέραν ότι θα κρατήσει τόσα χρόνια, αλλά σου λέει, γιατί να μην το κάνουμε. Οκ, okay, γιατί να μην το κάνουμε. Οπότε το τολμήσαν αλλά απάντησε ο άλλος έτσι με τον τρόπο αυτό. Επίσης να πούμε ότι ο Άσαντ έχει να κάνει και με εσωτερικές διαφοροποίησεις μέσα στη Συρία ότι ο Άσαντ ήταν από τους Αλαουίτες. Οι Αλαουίτες δεν είναι η πλειοψηφική ομάδα μέσα στη Συρία. Ε, έκανε μια συμμαχία κρίσιμη με τους χριστιανούς Οπότε αποτελούσαν 20 κάτι Τσεκατό το και τα κτλ Αλλά από εκεί και πέρα μετά ε, Έπαιξε και αυτό Διέρη και Βασίλευε Και με τους υπόλοιπου. Πατ' όλα τους κάνει τους Κούρδους τους είχαν στην άκρη Τους Δρούζους είπαμε τι έγινε Ας μας υπολογίσουμε Και τους ε, Άραβες Υπήρχε μια πολύ μεγάλη έτσι, πλειοψηφία Ένα μεγάλο ποσοστό Άραβων Οι οποίοι ήταν ε, και αυτοί διασπασμένοι Μεταξύ του για διάφορου λόγους Αλλά αυτοί ήταν ένα κομμάτι. Ε, Αυτή λοιπόν Ο Άσαντ επέβαλε την κυριαρχία του Και την εξουσία του πάνω σε αυτούς Και η κυβέρνηση ας πούμε Κυριολεκτικά με, με, με τη δύναμη των Όπλων έτσι Όταν στη συνέχεια έγινε Εξέγερση σε πόλη της ε, Συρίας α, Νομίζω στη Χάμα έγινε Λοιπόν ε, αυτούς τους Μουσουλμάνους ε, ε, Έβαλε το στρατό Τ'anks μπήκαν μέσα στι πόλει, δεν έμεινε τίποτα. Του κατέσφαξε κυριολεκτικά. Και φαντάζομαι ότι τότε, α πούμε, ένα κλειστό καθεστώ που δεν είχε και πολύ επαφή, φαντάζομαι ότι αυτό έγινε, υπήρξε διεθνή καταγραφή για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι εξέγερσει συγκεκριμένοι. Έτσι? Αυτό έγινε βέβαια, θα το πούμε πιο μετά, αλλά θέλω να σου πω ότι είχε, πούμε, τη, είχε τη σημασία του. Έτσι, για τον τρόπο πούμε, με τον οποίο αντιμετώπιζε ας πούμε, τις εξεγέρσεις Οκ okay. Λοιπόν ο Άσαντ ε, χαρακ... ήταν ένας από τους χαρακτηριστικούς σηκέτες της περιοχής και της εποχής Σε πλάκι φουλ στο Λιβάνο στα μέσα της 1970, ο Συριακός στρατό επενέβη στο Λιβάνο και έμεινε εκεί μέχρι πρόσφατα όταν μετά την δολοφονία του Πρωθυπουργού νομίζω, ο πρόεδρος του Λιβάνου του Χαρίδη ε, υπήρξε διεθνή καταγραφή, φυσικά υπήρξε και επέμβαση στο δυτικό Τότε ήταν και αλλιώ τα πράγματα. Οπότε του λένε φεύγει ή φεύγετε τώρα ή τελειώσατε. Θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την τηλεφωνία, έγινε χαμό και αποχωρήσανε μετά συνέχεια τα Συριακά στρατεύματα. Αλλά ήταν από τότε, από τα μέσα τη δεκαετία του 70. Συμμετείχαν σε εμφύλλε συγκρούσει του Λιβάνου, παίξανε ρόλο στο, σε εσωτερικού συσχετισμού ισχύω. Ε, είχε. Ή είπα, είπαμε ότι θεωρούσαν αυτοί που τα Συρία, το Λίβανο ότι ήταν μέρος της Συρίας οπότε είχαν και μια τέτοια ναι. αντίληψη κάποια στιγμή μπορεί να ναι, το προσαρτήσουμε οτιδήποτε ναι, ναι. Χαμένες ναι. πατρίδες, είστε ναι. κομμάτι μας Είναι μετά εκεί πέρα ε, είχε πάει εκεί δηλαδή η Παλαιστίνη είχε κάποια στιγμή την, είχε μετάφερθει πούμε, με την έδρα της κτλ. οπότε αυτό οδήγησε, έκανε από εκεί πέρα επιθέσεις στο Ισραήλ, το οποίο οδήγησε σε επέμβαση στο Ισραήλ και μετά τις γνωστές φαγές που γίνανε εκεί πέρα στα στρατόπεδα προσφύγων της, των Παλαιστινίων. Ε, γενικά, μια εποχή ας πούμε, που ο Άσαν καθοριστικό ρόλο, στηρίζοντας ξέρω εγώ, ε, συγκεκριμένη περισσότερη τους Παλαιστίνους, φανατικά αντι Ισραηλινός, ε, και ο οποίος ας πούμε είχε μαζέψει, είχε συγκεντρώσει πάνω του ας πούμε τη... ειδικά από το δυτικό κόσμο την έχθρα πάρα πολλών και Τι, φυσικά του Ισραήλ. Έτσι. Όπως μας έλεγε ο Νταμ ότι ναι. μέχρι τον Καντάφη ήταν αυτός ο... Ναι. ο κακός της υπόθεσης. Ναι, κοίταξε, ήταν, πώς να σου πω τώρα, αυτός ήθελε να κάνει, ήθελε να τα βρει με το Ισραήλ για να πάρει το κολάν. Δηλαδή, σου λέει Αμά υπογράψουν μια συμφωνία ειρήνη για να το πάρω. Να μου το δώσει πίσω, και okay. έτσι. και πει τουλάχιστον. Ήταν. Αρέσει, Ρωλή δεν το κάνανε. Οπότε, αφού δεν το κάνανε, τελείωσε. Και αυτό από την πλευρά το οδήγησε στη στήριξη εκ μέρου σειρά πάρα πολλών ομάδων, ελληνοπλών ομάδων, ε, απέναντι σε συμμάχου του Ισραήλ, γιατί και το Ισραήλ έπαιξε με τέτοιου όρου. Και μάλιστα ε, εδώ πέρα να πούμε ότι δεν ξέρω αν λέγαμε πριν για το Μπαφ, ότι τα δύο τμήματά του, το Ιρακίνο με το Συριακό. Δεν τα βρίσκανα. Ναι, δεν τα βρίσκανα. Όχι απλά δεν τα βρίσκαν, είχαν αντιπαλότητα. Είχαν μεγάλη αντιπαλότητα κτλ. Να πούμε ότι όταν έγινε αυτή η εξέγερση που ανέφερα πριν στη, στο εσωτερικό τη Συρία με Ισλαμικέ καταβολέ. Η... Γιατί επειδή υπήρχε ζήτημα και επειδή ήταν αλλαουίτης. Κοίταξτε, το, το 80 λέω. Ε, στη συνέχεια έχουμε την, ε, έχουμε την ε, Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν. Ανεβαίνω εγχομενή στην εξουσία. Ε, ο Άσαντ κράτησε μια στάση και λόγω αυτής της σχέσης που είχαν τα δύο κόμματα τα μπάθηκα με το Ιράκ και έχουν μια στάση ε, όχι τόσο εχθρική, θα λέγα φιλική με το Ιράν. Και αυτό το έκανε γιατί φοβόταν και στο εσωτερικό του ναι, και ήθελε το Ιράν να ελέγξει κάποιε καταστάσει, αλλά με τρόπο όχι όμω να κάνουν ναυτικού μάρτου, αλλά να κρατούν χαμηλό προφίλ. Δηλαδή, μην έχουμε τώρα σου λέει τίποτα περίεργα okay. και με βάση αυτό που γίνεται στο Ιράν, το έχουμε και εδώ. Οπότε, κράτησε μια στάση φιλική τότε, ειδικά που ήταν απομονωμένο, και πολλοί, α πούμε, είχαν κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στο Χωμαϊνί. Ε, μην ξεχνάμε ότι το Χωμαϊνί, ε, όταν βγήκε από του πρώτου πράξε, ήταν κομμουνιστέ έτσι που στηρίξανε να βγει. Άσε τώρα τους βασιλικούς τότε με τον Σάχη και ε, του Μοσάρντεκ άλλους. Τους κομμουνιστές του έφαγε καρνικά ζωντανούς. Τρέχανε να κρυφτούν μετά. Τον βοήθησαν να βγει. Αλλά και, πάνε... και οι Αμερικάνοι πάθανε σοκ. Γιατί, γιατί σου λέει, θα τους έχω σας να... Απόσχετη κριτική. Απλά πράγματα. Ποια κριτική, <σχεδιά> τίποτα. Καταρχάς ήταν αντίθετη ιδεολογικά σε όλα. <σχεδιά> τι σχέση έχουν. Άλλο, και τη δική του θρησκεία έχουν mm -hmm. Αλλά τέλο πάντων η... το βασικό ήταν ότι πέρα από τι διαφορέ που είχαν στι δολολογικέ ήταν στι σχετισμικέ. σου λέει τέλο δεν θα κάνετε εσύ κομμάντο δωγιά. Τελειώσατε. Θα τελειώνουμε με εσά. Δεν θα έχω δώσει του να μου κάνετε τα δικά σα. Και τελείωσε το θέμα. Δεν υπήρχε δηλαδή τέτοιο ζήτημα. Έτσι έχει δηλαδή ότι τη... όλα έχουν α πούμε μια εξήγηση. Λοιπόν. Έχουν συγκεκριμένες προεκτάσεις και προσεγγίσεις ε, Να πούμε λοιπόν ότι ε, υπήρξαν αποπείρε δολοφονίας εναντίον του Η Συρία έπαμε έγινε μια δικτατορία οποίοδήποτε αντιδρούσε έπεφτε πέλεκης κανονικά Είτε ήταν θρησκευτική ομάδα, είτε ήταν κοινωνική ομάδα Είτε ήταν μειονότητα ναι. ή οτιδήποτε και όχι μόνο μειονότητα μπορεί να ήταν Άραβε, άλλοι κτλ. Άλλαξε η ποιότητα ζωή του κόσμου από τον Άσαντ, ή που ουσιαστικά ο κόσμο πάρε Αυτό παρέμινε... είναι κάτι που πρέπει να ρωτήσει του Ιρου, να σου πούνε και τι εποχέ κτλ. Γιατί πρέπει να το συγκρίνεις και με αντίστοιχα καθεστώτα που υπήρχαν στην περιοχή που δεν ήταν <coughs> μπάθηκα. Για να δει τι κίνητα. Πούμε, πριν τον εμφύλιο Λίβανο, θεωρούταν η Ελβετία τη Ανατολή. Κατασφάχτηκαν. Κατασφάχτηκαν. Μιλάμε δράματα. Ε, οι χώρες του, του κόλπου, τα βασίλεια του κόλπου είχαν το πετρέλαιο. Δεν χρειάζεται να το συτήσω. Ε, σαφώ πιο αυταρχικά, σαφώ δεν υπάρχει ούτε η λέξη δημοκρατία ούτε τίποτα. Σαφώ τέτοιο, αλλά σου λέει σε με φράγκα. Πάρε αυτό και μην μιλά. Ε, και ακόμα και αν έχω ένα καθεστώ α πούμε. Τι να πω. Όχι μεσαιωνικό Ναι να σε λιθοβολούν στην πλατεία ναι, του χωριού Ναι και να γίνονται και εκτελέσεις δημόσιες Κανονικά με σπαθή και τέτοια πράγματα Εκεί Λοιπόν ε, εξαρτάται με το συγκρίνεις Έτσι ε λοιπόν ε, Εγώ το λέω ήταν μια δικτατορία η οποία Σίγουρα δεν ήταν εκεί ε, Σε καμία επίπεδες δεν μπορεί κάποιος Να πει ότι ήταν πρότυπο αλλά απ' την άλλη, απ την άλλη και δεν μου αρέσει να βάζω Αλλά έτσι γενικά ε, άμα το συγκρίνει με κάτι άλλο, θα μπορεί να σου πει κάποιο ότι εδώ δεν είχε τόσο πολύ Ισλαμισμό, δεν είχε τόσο επιστοδρόμηση κτλ. Καλά. Εντάξει. <laughs> Οκ. Okay. Ένα σωρό λεφτά Στους στρατούς και στους πολέμους Άμα τα δίνει αλλού, άμα τα δίνει για τη βελτίωση τη ζωή των κατοίκον <laughs> δεν ξέρω αν θα ήταν το ίδιο. Μα σου λέει άμα τα δώσω αυτά στην παιδεία, τι να έχουμε άλλα ζητήματα να, να με μερίξουνε να θέλουν δημοκρατίε, μετά γι' αυτά. Ναι, ε, ήταν κοίταξε. Χώρα έχει συγκεκριμένη μορφολογία, δηλαδή αρδευτικά έργα, α γίνανε. Αρδευτικά έργα στον Εφράτη να επεκτείνει στη ζώνη που τέτοιο της καλλιέργεια, τα στάρια που καλλιεργούσαν. Τώρα, α πούμε, η, ο γιο του. Ε, παρόλο που κερδίσαν στον πόλεμο όσο ήταν με του τα λοιπά πριν γίνει η τελευταία επίθεση, ε, τα εδάφη που ποτίζονται και έχουν τα Δημητριακά, συν τα εδάφη που είναι το πετρέλαιο, τα ελέγχουν οι Κούρδοι, το SDF μάλλον. Συμμαχία Κούρδων με Άραβε περιοχέ. Και επειδή οι Άραβες δεν θέλανε του Κούρδου, είπαμε, οι σχέσει του είναι ιδιαίτερε. Ε, για να του κλείσουν το στόμα, λένε Αμερικά, είναι ωραία, θα παίρνετε τα λεφτά από το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Έτσι τα πληρώνει, εσύ να μην σα δίνουμε και πολλά. Οπότε κάντε ελεύθερο εμπόριο πετρελαίου του Συριακού. Πάρτε τα, τα απέναν ίδιοι και τα μοιράζανε, και σου λέει οκ. Okay. Έχετε και τα Δημητριακά. Και είχαν ένα πολύ σκληρό εμπάρκο. Πάρα πολύ σκληρό. Το οποίο δεν μπορούσε να, τέτοιο, να ορθοποδήσει η χώρα. Παρόλο αυτή την επιτυχία που είχαν αυτή. Εννοώ τις... με... μετά την επέμβαση τη Ρωσία που έγινε. Δεν δηλαδή, έχει σημασία να δούμε πώ κατέρευσε το καθεστώ. Μιλάμε ότι η συνθήκη μέσα ήταν τραγική. Μέσα μετά, παρά την νίκη, οι συνθήκε ήταν Δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν το στρατό. Οπότε, όταν δίνει λεφτά να πληρώσει το στρατό και ο στρατό έχει κερδίσει το παιδί τη μάχη, ο στρατό αρχίζει και θέλει να κάνει με κουμάντο. Πρώτον, και δεύτερον, φοβερό λαθρεμπόριο. Μαφία. Όπως μου δώσει τα περισσότερα, ακολουθώ αυτόν. Φυσικά κόσμο είναι απλός, πλήρως, και ξεκινάνε και άλλε κουβέντε που έχει να κάνει γιατί. Έτσι δεν πέσανε λεφτά Οι Ρώσοι είχαν τον πόλεμο πάνω Οι Κινέζοι που ήτανε Μεγάλο ερωτηματικό τεράστια κουβέντα Τεράστια κουβέντα Οπότε ήταν ένα πράγμα Το οποίο ήταν μόνο κρασάρι Οι Άραβες δεν είχαν πει να τα αναδώσουνε. Οι υπόλοιποι ηνωμένα Αραβικά Αμυρά τα Σαουδική Αραβία που θα τα Δεν το κάνανε Ήταν σαν να κάτι. Κάποια στιγμή Υπήρχε και το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, υπήρχε και το ζήτημα από του Δυτικού να ανοίξουν ένα μέτωπο στο μαλακό υπογάστριο, δηλαδή ποιο ήταν ο Το προσπάθησαν σε διάφορε χώρε, υπερδνηστερία, στη Μολδαβία, ε, πήγαν να κάνουν στο Κόσοβο ή στη Σερβία, εδώ πέρα στα Βαλκάνια. Έγινε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ με του Αρμένιους Πήγαν να κάνουν στη Γεωργία, δεν τα κατάφεραν. Καλά στη Γεωργία τώρα που λε. Με τα γεγονότα, με τα στοιχεία που βγήκαν τώρα, 40 εκατομμύρια δολάρια, νομίζω, δόθηκαν για τι τελευταίε εκλογέ. Δόσανε Αμερικάνοι για Εν τω μεταξύ, μια χώρα 3,5 εκατομμύρια. Το να δώσει προεκλογική εκστρατεία, 40 εκατομμύρια, ξέρει, σημαίνει. Γεια. το αποτέλεσμα. Θέλω να βγει ένα τρελό σαν Τεσακασβίλη και τον παλαβό που είχαν, τον πράκτορα του, στο Μουρλάρα, ο οποίο α πούμε. Πήγε, έδωσε εντολή να επιτεθούν στου Ρώσου και μετά τρέχανε γιατί δεν προλαβαίνανε. Το θυμάστε το 8. Και το ήθελα να το ξανακάνει. Οι άλλοι που το είχαν πάθει, σου λέει τι με το Μουρλό θα πάμε. Έχουμε χάσει και τόσα κομμάτια τη χώρα. Πάλι με αυτόν. Άσο σου λέει. δες το. Δεν χρειάζεται κάτι. Άσε τώρα Ρωσίε και τέτοια. Εκτό από αυτό. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε προ ένα. σου λέει με αυτόν. Τώρα. Επέμεναν οι Ολίχοι για να ανοίξουμε δεύτερο μέτωπο. τι άλλε ημέρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είμαστε. Πρόεδρο που λέει παρετούμε. Γαλλίδα διπλωμάτης, τσαρικιά, χαλή <υποδοση> <χωμένο> Νομίζω το είχαμε πει στην προηγουμένη, αλλά ναι. Βγήκαν τώρα τα στοιχεία και ο Σουλίου με τόσα, ε, τόσα χρήματα. Ε, ναι, άμα δεν έδινε τόσα χρήματα θα είχε λίγο τρεπίδρας, αλλά παρόλα αυτά οι άλλοι κατορθώσαν. Αλλά γιατί όμως, γιατί πολύ απλά είπαμε. Έχει καταστραφεί η χώρα της, πήγαινε να, να διαλυθεί δηλαδή. Οκ, okay, και στο κάτω-κάτω δεν έχουν γίνει και δεν και μια συμφωνία με τους Ρώσους, κάτε δείξτε να γίνουν εντελώς πρωτοεκτοράτο, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Προς το πάνω δεν σου λέω ότι θα γίνει, αλλά οκ, okay, δηλαδή έστεικτο επιβίωσης τουλάχιστον. Από αν μπλέξουμε εμείς με αυτό το πόλεμο τώρα, τώρα που θα βγουν τη Ουκρανίας τι έχει γίνει, το άδεις. Όταν θα βγουν οι αριθμοί των νεκρών, οι τεράστιε καταστροφέ που έχουν γίνει. Απίστευτε καταστροφέ. Ε, τώρα το μόνο που βλέπουμε είναι κάτι βιντεάκια που αρπάζουν οι Ουκρανοί από οδηγού λεωφορείων μέχρι σε επιστράτευση όλο τον κόσμο. Καλά, ναι. Ο κόσμος Ο κόσμο προσπαθεί να μπάει να πολεμήσει. Αυτά είναι και συγκεκριμένη προπαγάνδα και φιλορροσού συμφέρει να τα βγάλουν. Φιλορου... Και Όχι, τα φιλορροσικά ναι, ναι. Αυτό σου είναι. λέω. Ναι. Και από την άλλη βέβαια υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει και πολύ χειρότερα. Και επίση. Λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι Ρώσοι έχουν ολιγάρχες. Τι ουκρανί, τι είχανε. Δεν είχαν ολιγάρχες. Δεν τελείωσα άπια χώρα, φουλ διεφθαρμένη. Άλλη κατάσταση. Άξι, τέλος Όχι πάνω, λοιπόν, και έλεγες πριν ναι. ότι από εδώ το πηγαίναν, από εκεί το πηγαίνανε, παπ, και έγινε πέρυσι τον Οκτώβρη ναι. αυτή η επίθεση, η οποία ουσιαστικά ε, αλλάζει... Ε, Κοίτα, η... Ναι, μεγάλη κουβέντα... Να την κάνουμε τώρα γιατί έχουμε μείνει εκεί σε ένα σημείο, το. έχουμε φτάσει σχεδόν δεκαετία του 80. Ας το ολοκληρώσουμε Άσσα, γιατί ναι. έχουμε ένα 20 λεπτό. Έχουμε, την, ναι. έχουμε τη μεγάλη εξέγεση, ας πούμε, στη Συρία, σε τρεις μεγάλες πόλεις, στο Χαλέπι, τη Χώμς και τη Χάμα, 1980, οι οποίες όπως είπαμε ο Άσσατ στέλνει το στρατό και κατασφάζει τον κόσμο. Δεν έχει δηλαδή. Εξέγερση για ποιο λόγο, Για να πέσει. Ε, για να πέσει το καθεστώ, ναι. Και, και να αναλάβει. Είχαν, είχαν επηρεαστεί, πούμε, και από την Ιρανική Επανάσταση που είχε γίνει. Και γι' αυτό και ο... φοβήθηκε, γιατί ήταν, είχε μεγάλη συμμετοχή. Mm. Και σου λέει, Όπα. Ε, ή κάτσε ε, να δει το μεταξύ δεν ήταν, δεν ήταν μόνο αυτό. Και όχι, αυτοί οι αδελφη ήταν... μουσουλμάνοι λέγονται. Όχι, αδελφοί μουσουλμάνοι έγινε μετά αυτη η προσπαθούσαν mm. να το δολοφονήσουν. Τη δικιά του εξέγερση μετά συνέχεια. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι είχε αντιστάσεις το καθεστώς, με αυτό τον τρόπο που είχε. Υπήρξαν όμως αντιδράσεις μαζικές, οπότε όταν, όταν ξεκίνησε ο εμφύλιος και ο κόσμος είχε έξω στου δρόμους, υπήρχε το έδαφος να γίνει, υπήρχε η ηλική συνθήκη δηλαδή, υπήρχε η δικτατορία, η έλλειψη ελευθερίας, υπήρχε το ξύλιο, υπήρχε η βία, υπήρχε η οικονομική δυσχέρεια, η φοβερή. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα κάποιο να το κάνει αυτό. Το το πόσο εξελίχθηκε είναι άλλο θέμα. Και είναι κάτι το οποίο όμω φάνηκε νωρί. Γιατί αυτοί που πήγαν να το κάνουν δεν του ένιαζε τι ανάγκε του κόσμου, δεν του ένιαζαν αλλά του ένοιαζαν. Δεν του ενδιαφέρε καν. Και βλέπαμε, α πούμε, του διάφορου μαχαιροβγάλτε εκεί, τζιχαντιστέ, να κόβουν κεφάλια να κάνουν, να δείχνουν κτλ. Ελαι, τι γίνεται εδώ τώρα. Αυτή είναι η. Ή... Να φυσικά ο κόσμος αυτός ετήθηκε στα παιδιά μαχών και ετήθηκε. όταν βγήκαν οι άλλοι που του είχαν πληρώσει οι αραβικές μοναρχίες και οι δυτικοί οι αντίπαλοι τελείως πάντων του καθεστώτος ε, είχαν χρηματοδοτήσει με διάφορους τρόπους και μέσω Τουρκίας και, και από Ισραήλ και πάρα πολλές χώρες του Νάτο και τα και φυσικά Σαουδικέ Αραβίε, Ηνωμένα Αραβικά Μοιράτα, Κατάρ. Σκέψτε τώρα και αντιτιθέμενα συμφέροντα, το καθένα στήριζε την ομάδα του, τι έκανε ο μεν, τι έκανε ο δε. Λοιπόν, και απέναντι είχε μια άλλη συμμαχία, ξέρω εγώ, Ιρανού με τον Άσαντ, Χεσμολά, Λιβανέζου δηλαδή, ΣΥΙΤΕΣ που του στηρίζει το Ιράν και τους Ρώσους μετά, οι οποίοι επενέβησαν και κατόρθωσαν και γύρισαν την κατάσταση εκεί που ο Άσαντ να καταρρεύσει. Τρέχουμε τώρα, αλλά. Ε, Αφού ε, πέθανε δηλαδή, ε, ναι, ναι, αφού ναι, ναι, ναι. πέθανε Υπήρξαν όμως κάποια σημεία πριν που είναι σημαντικά ποια ήταν αυτά τα σημεία Είπαμε είμαστε εποχή μόνο κρατορίας ναι. Έχουμε φτάσει 80 Είπαμε ο Άσαν παραμένει Ο παπάς Άσαν η τις εξεγέρσεις Ναι, καταστέλλει εξεγέρσεις, εντάξει; Το Ισραήλ που εμβαίνει στο Λίβανο Λίγα χρόνια μετά Ναι Εντάξει, αυτό έχουμε την επέμβαση του Ισραήλ στο Λίβανο, γίνονται τα γνωστά γεγονότα, όπω είπαμε εκεί με, την, με τους Παλαιστίνους και τις φαγές, στα στρατόπεδα των Παλαιστινιών. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, και μετά, ας πούμε, ε, για να καταλάβουμε ότι γίνεται ο πόλεμος του Ιράκ, όταν εσέβαλες το Κουβέιτ, έγινε επίθεση στο Ιράκ, η Συρία εκείνη τη στιγμή ε, παίρνει τη θέση της διεθνούς κοινότητας ή της των Αμερικανών, των Δυτικών και προσπαθεί να κάνει ανοίγματα στη Δύση ε, προσπαθεί, αλλά δεν σημαίνει ότι το κατορθώνει προσπαθεί όμως ε, επίσης ξεκινάνε εσωτερικές, εσωτερικά ζητήματα που προσπαθούν να δολοφονήσουν τον ίδιο τον Άσαντ ανθρώπους δικούς του ή της οικογένειάς του Άλλοι σκοτώνονται, ο ένα του γιο, νομίζω, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ο μεγάλο Θεωρήθηκε... που ήταν ένα. Ο, ναι, τέλο πάντων. Αν ο αδερφό του που τον ας πούμε, σε περίπτωση που πεθάνει ο Άσαντ, να αναλάβει αυτό κατευθείαν, ε, μετά απομακρύνθηκε. Θεωρήθηκε και αυτό ότι ήταν μέρο μια ομοσία. Με λίγα λόγια λένε, καθεστώ έχει αρχίσει και φαίνεται ότι έχει σαπίσει, και ότι υπάρχουν εσωτερικέ τυχόνε που δεν γίνεται. Οπότε το 2000 πεθαίνει έτσι Το 2000 πεθαίνει ο, ο Άσαντ, ε, αναλαμβάνει ο γιο του, ο Μπασάρ. Αυτός που ήταν μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα. Λοιπόν, αυτό ε, έχοντα δει αυτή την κατάσταση, έχοντα και δυτική παιδεία κτλ., με να, να φιλελευθερωποιήσει την κατάσταση. Πάντα αυτό που λέγαμε, να κάνουμε κάποια ανοίγματα, να δούμε τι μπορεί να γίνει. όμω που η Και άλλη, επικοινωνιακά. Και επικοινωνιακά. Απ' την, την άλλη, ο, η Σύρια είχε μείνει μόνη τη. Είχε απομονωθεί και διπλωματικά ε, Είχε Ο Μπούς μετά την έβαλε Στον άξονα του κακού Την και την τοποθέτησα Στον άξονα του κακού αρχίζει και βγαίναν οι χάρτες με διαμελισμούς Πόσο χωρών η Σύρια ήταν μέσα Νούμερο ένα σε αυτά ε, Οπότε αυτό σημαίνει ότι Αρχίσαν οι φοβέρες πίεσει από τη Δύση ε, Να Αλλάξει η κατάσταση και είναι χαρακτηριστική μια επίσκεψη που έκανε ο Μπλερ, αυτό ο άνθρωπο, ο Τόνι Μπλερ. Νομίζω ήταν το 2002 δεν θυμάμαι. Ε, έκανε μια επίσκεψη λοιπόν, στην οποία ουσιαστικά του έδωσε ένα ταλαισίγραφο, τον πολετοπίστη, και του λέει: Είτε θα κάνει αυτά που σου λέμε εμεί, και μπορεί και να φύγει, για τελειώνουμε, ή ό,τι ακολουθήσει, δεν φταίμε εμεί. Και ακολούθησε. Δηλαδή μετά τα πράγματα πήραν μια ροή ας πούμε η οποία ήταν απίστευτη ροή Πήγαν στο γιο του και του λένε τέρμα θα κάνεις αυτά αυτός μπορούμε να πούμε ότι προσπάθησε να κάνει κάποια πράγματα αλλά δεν μπορούσε γιατί είχε του τους συσχετισμού. συσχετισμούς ας πούμε και τόσο πάντων από εκεί πέρα τα πράγματα θα έλεγα ότι ήταν για τη Συρία, για το καθεστώ του Άσαντα α πούμε, δύσκολο να μπορέσει. Έψαχνε να βρει συμμάχους, βρήκε συμμάχους όπως είπαμε στις Ισβολάκες στο Ιράν για τους λόγους που λέγαμε. Αλλά είχαν μαζευτεί πάρα πολύ εναντίον του. Συν το γεγονό της Αγανάκτηση, της κατακραυγής και της δικτατορία που υπήρχε μέσα. Έγινα προσπάθειες είπαμε και τα λοιπά, αλλά πλέον η ξεχέριση ήταν συνεχής τα τα συνεχόμενα. Τρέξαμε τώρα λίγο, το καταλάβαμε. Τρέξαμε λίγο, αλλά ε, όταν έγινε η εξέγεση ήταν ένα φρούτο έτοιμο να πέσει. Και θα έπεφτε εάν δεν το στήριζαν η συμμάχη του. Η συμμάχη του δηλαδή το Ιράν με τη Χεσβολάχ και η Ρωσία όταν μπήκε το 15 Αυτή γύρισε πραγματικά όλο το τέτοιο. Είχα φτάσει δηλαδή στα πρόθυρα Τη Δαμασκού ήταν στα προαστία κανονικά έτοιμη να τελειώσει το καθεστώς και το γύρισε την κρίσιμη στιγμή που στρατητικά με το δει κάποιο είναι κάτι επίτευμα τρελό η κατάληψη του Αλέπου από τις δυνάμεις του καθεστώτος με την καθοδήγηση του Ρώσου και την Ερρωστική Ερβορία θεωρείται μια πολύ 2 εκατομμύρια, είχαν μείνει μισή βέβαια αλλά ο τρόπος που έγινε θεωρείται μάστερ στα στρατητικά σου λέει όπα, λέμε για μάχε μέσα. Τεράστιε απώλειες αλλά το κάνανε. Και πιάσανε μέσα στην. πιάσανε ολόκληρα στρατηγία και αρχηγία α πούμε, των ανταρτών που ήταν μέσα και δυτική Που του καθοδικούσαν Ό,τι γίνεται και στην Ουκρανία τώρα, δηλαδή. Εννοείται αυτό έτσι. Και το ξέρανε μεταξύ του. Και πάντα στο. στο background γίνονταν μια συμφωνία και λέει, αραβό μου του δικού σου. να πάρω εγώ του δικού μου να σου δώσω εγώ, δώσ μου, να σου δώσω να τελειώνουμε Τσεχμαλώ τους να μην γίνεται κάτι, παίζανε και παζάρια πάρα πολλά λοιπόν και μετά σου πούμε αρχίσε και στο πικινωνιακό παιχνίδι να επικρατούν και οι Ρώσοι και γύρισε το πράγμα αλλά όπως είπαμε μετά από αυτή την επιτυχία επίση να πούμε ότι οι Ρώσοι κάναν το εξή, σαν κίνηση δηλαδή όταν περικυκλώναν ας πούμε, κάποιους από του μην ξεχνάμε, είπαμε ότι δεν ήταν απλώ αντάρτε αρκετοί. Ξέρουμε αυτού του μισθοφόρου άπειρου που γίναν ISIS, έπαιξε, συνεται, ποιος έφεξε, το ISIS, Τι ρόλο έπαιξε από εκπομπέ ολόκληρε αυτέ. Ποιο έχει φτιάξει το Άισι, Ποιο το χρηματοδότησε, Γιατί, Ποια ήταν τα σχέδια που υπήρχαν. Δεν λέγανε για διαλύση κρατών. Έπρεπε να διαλυθούν τα σίγουρα, να διαλυθούν οι παλιέ κρατικέ οντότητε και να έρθει μια νέα. Ποιο είναι ο ιδανικό φορέα για να το κάνει. Δεν φανταζει ιδανικό μια δύναμη τέτοια που τα σάρωσε όλα. Οπότε, να ξαναφτιάξουμε κάτι καινούριο. Τέλεια. Με βάση τη με βάση θρησκεία. <laughs> Αυτοί λέγαν θρησκεία, αλλά θα κάτι άλλο. Γιατί mm. το άλλο υποτίθεται ότι ήταν πολυπολιτισμικό, Μεσοποταμία, Ομοσποντίες, διάφορα. <laughs> τα έχουμε ακούσει αυτά. <laughs> λοιπόν, ναι, και μεγάλες κουβέρτες. Δεν τελειώνουν τώρα αυτά. Έτσι είναι πολύ μεγάλες. Δεν έχουμε το χρόνο να τα πούμε. Αλλά εξαιρετικά σημαντικέ, Θα βγουν σίγουρα στο μέλλον στοιχεία. Κάποιοι έχουν βγει ήδη αλλά θα βγουν και άλλα. Αλλοί περιμένουν και τώρα που ανοίγουν διάφορα στοιχεία που βγαίνουν στη φόρα. Ε, αυτό πάντως που θέλω να πω εγώ είναι ότι παρόλο που κέρδισε στρατιωτικά οι Ρώσοι είχαν κάνει αυτά τα περίφημα reconciliation agreements. Δηλαδή σου λέει έχεις περικυκλωθεί. Α, τι, να σφαχτούμε και απεθάνεις βέβαια. Γιατί δεν τα παρατάς. Να σου δώσουμε να σε πάμε να σε μεταφέρουμε σε ένα άλλο μέρος α, θα παραδώσει τα απλά σου και έτσι γινόταν δεν τους εξοντώσαν τελώς προτιμούσαν μετώσουν, να τους εξοντώσουν να τους αφήνουν να φύγουν γιατί σου λέει θα πολεμήσεις σαν σκυλή άστο. εν τελώς ε, κινικές και πρακτικές ε, κινήσει πόλεμος τώρα, σφαγή Το τι έγινε δεν λέγεται έτσι. άμα κάποιο κοιτάξει να δει θα σοκαριστεί όπω και τώρα πόλεμος είναι αλλά εγώ το λέω αυτό γιατί Λέγανε κάποιοι, μα πώ είναι δυνατόν να καταρρεύσει το γρήγορα. Μα είχε απίσει ήδη μέσα. Δηλαδή δεν το αφήσανε κιόλα να δυναμώσει. Και η... εκεί φάνηκαν και αδυναμίε των Ρώσων. Δεύτερο μέτωπο, που να στείλουν τώρα, τα λεφτά όλα πάνω. Στηρίξανε κάπως αεροπορικά, αλλά δεν μπορούσαν αυτοί να πάνε στο στρατό. Το Ιράν, μετά από αυτό που πάθαμε το Ισραήλ, σορίζει και κελεία μαζευτό. Εδώ υπάρχουν κι άλλοι λόγοι. Γι' αυτό λέω ότι προκύπτουν πάρα πολλά. Η νέα ηγεσία, ξέρω εγώ, του Ιράν Τι θέση έχει απέναντι. Είναι ίδια με την προηγούμενη Όχι, φαίνεται αυτό Σε πολιτική πολιτική θέλει ένα συμβασμό Ποιος άλλος δεν ήθελε να ανοίξει άλλο μέτωπό με το Ιράν Γιατί έπρεπε να το συνήξω οπωδήποτε Και η Κινέζοι και η Ρώσοι Και αυτή ήταν και μια αιτία που Όταν, α πούμε, είχε γίνει επίθεση της Χαμάς, Τότε Στη Γάζα, από τη Γάζα μάλλον ε, που όσοι βγαίναν και λέγαν κυρίω φιλοϊσραλινίοι κυρίω φιλοδυτικοί και τα λοιπά οι δυτικοί κανικά, λέγανε ότι ήταν το Ιράν από πίσω λες τι γίνεται ρε φίλε δεν βγαίνει τι συμφέρον είχε να το κάνει τι συμφέρον και επίσης τι συμφέρον είχαν και οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι να κάνουν κάτι τέτοιο που λέγανε συμφωνίες στα Αβραάμ και τα λοιπά τι συμφέρον όταν ξέρει ότι θα πας μαζί τα άτομα να χτυπήσει να κάνεις να δείξει. αλλά τα ποτέ ποιο μετά δεν περιμένει την επίθεση που θα σου κάνουν τη συντριπτική επίθεση, έχεις να τα νιάχω απέναντι δεν έχεις που τον πιέζουν και Καλά. Α... ακροδεξί και... Ναι. Είδω, είναι... εκτός από απ αυτό αυτό είναι ένα κομμάτι γιατί όταν έγινε επίθεση πήγαν όλοι μαζί να σ' αφήσουμε αυτούς του διαχωρισμούς όταν έγινε το λέγανε κιόλα. αυτοί έχουν τους δικούς τους τις δικές τους, τους κόντρες και θέλανε. Και κάνε και συγκεκριμένες συμμαχίες για να τον φάνε, τον Μπιμπι. Και αυτός έκανε δικιά του συμμαχία. Με ποιον έκανε συμμαχία. Με τον Τραμπ έκανε συμμαχία. Και όχι μόνο. Αλλά έτσι όπως τον είχαν εστρυμώξει... Μην ξεχνάμε ότι με τον Μπάιντεν δεν είχε συναντηθεί. Μετά ο Μπάιντεν του τα έδωσε όλα. Γιατί και το είχε ακυρώσει, να ναι. ναι. Αλλά παρόλα αυτά, όλα του τα έδωσε. Όπλα, πάρε τα πάντα. Κάλυψ Διαμεσολαβητή στο Ιράν, όταν έρθει επίθεση, το πούμε εμεί, όλα τα πάντα. Και η Ορδανία μαζί συμμετείχε επίση. Πολλοί τη θεωρούν προδότε, ε, μεγάλη ιστορία. Η Ορδανία, η οποία δεν θέλει να πάρει του Παλαιστίνιου, τη δυτική όχθη, του λένε πάρ τους ξέρω εγώ, και τι σου λέει, αυτή πόσα εκατομμύρια είναι, εμεί εδώ οι μισοί είναι Παλαιστίνοι. Αν έρθουν και άλλοι τόσοι, ή ένα η εσωτερική ισορροπία. Οπότε σου λέει μπαϊ. Μπαϊ. Σου λέει Όχι, ο βασιλιάς Που έχει σχέση με εκείνο το βάλει ο Βασιλιά, που λέγαμε στην αρχή με τη Συρία. <χ> <χ> έτσι, έχει σχέση με το βάλει ο Βασιλιά. Λοιπόν, ε, οπότε όπω καταλαβαίνει, α πούμε, εδώ μπαίνουν πάρα πολλά. Όπω και τώρα, α πούμε, σου λέει τώρα με το σχέδιο που βγήκε τώρα, με το τραπέζι το καινούριο. Μεγάλη ιστορία. Ξεκίνησαν τότε. <coughs> αυτό που λέει και γίνει η αυτοκάθαρση είναι τραγικό. Αλλά θέλω να πω ότι η Σύρια όμω ήταν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα γιατί στήριζε για χρόνια του Παλαιστίνου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και στήριζε όσου γενικά ήταν κατά του Ισραήλ, είτε με άμεσο με μεσοτρόπαιο, είτε με μέσω τρομοκρατία, επιθέσεων, βομβιστικών. Χαμό γινόταν Είχε πάρα πολλού τρόπου να του Και ανοιχτά δηλαδή και υπόγεια. Οπότε το τέλο αυτό, σημάδα το τέλο μια εποχή. Το τέλο του άσα. Και είπαμε πω έπεσε. Με αυτόν τον τρόπο και δεν μπορούσαν να το στηρίξουν οι άλλοι. Κάποια στιγμή, δηλαδή, που πήγαν να φύγουν ομάδε πολιτοφυλακή από το Ιράκ, που είναι πάρα πολλοί ΣΥΙΤΕΣ, ένοπλε ομάδε δυνατέ να του στηρίξουν, βγήκαν όλοι οι Ιρακινοί και λέγανε: παιδιά μπάστα, μην πούμε μέσα. Αστο, το, τελείωσε. Και τελείωσε. Εκτό ότι είχαν γίνει οι συμφωνίε που βγήκανε μετά. Κάποιοι που καταλάβαιναν τι έγινε, γνωρίζανε, η Ρώσοι, με πούμε, λέμε. Οπότε. Α εξασφαλίσουμε εμεί τι βάσεις μας και βλέπουμε. Το πόσο πριν είχαν γίνει είναι άλλο θέμα. Αλλά είχαν γίνει. Το ξέραμε δηλαδή πριν εξελιχθεί. Γι' αυτό και ο στρατό έχει ξαχωραστεί σε μεγάλο βαθμό. Και τέρμα, και τώρα είσαι αντίπεινα. Και τώρα αυτό που υπάρχει εδώ πέρα είναι ότι. Τώρα υπάρχουν τα ρεπορτάζ. Υπήρχαν τα ρεπορτάζ από τι φυλακέ τη Φρίκη που βγάζαν τους ναι. του φυλακισμένου του Άσαντ ναι. μετά από 30 χρόνια. Εντάξει. Τώρα θα παίξουν τέτοια, αναμενόμενα είναι και πραγματικά και ψεύτικα, άπειρα ψεύτικα πούμε και πραγματικά βέβαια. Δηλαδή άμα μιλήσουμε με κόσμο, σου λέει πως ήταν και υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν έχουν τόσο κακή απόψη, υπόψη, έτσι, αλλά έχει σημασία να δεις ας πούμε από εδώ και πέρα τι έχει προκύψει, δηλαδή... Όλοι περιμένουν την επόμενη μέρα. Ποια θα είναι αυτή η επόμενη μέρα, Όλοι έχουν προσδοκίε. Η Τουρκία έχει τι δικέ τη προσδοκίε. Το Ισραήλ, το Ισραήλ και... έχει τι δικέ του προσδοκίε. Οι Κούρδοι, του οποίου στηρίζει το Ισραήλ, έχουν τι δικέ τους προσδοκίε. Οι Έλληνε δεν έχουν προσδοκίε. Καλά, άσουσα. <laughs> Τώρα, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω. Οι Κούρδοι, α κατέχουν. Μια περιο... ε, κατέχουν. Λοιπόν, ελέγχουν μια περιοχή, αλλά δεν κατέχουν. ελέγχουν μια περιοχή η οποία ε, έχει. Είναι πέρασμα. Είναι τα ποτάμια, είναι τα φράγματα του Εφράτη, είναι οι περιοχές, περιοχέ, είναι τα περάσματα των αγωγών, πολύ στρατέτσιγκ, για να τα αφήσουν έτσι. Και ο Τραμπ, επειδή θέλει να μπλέξει σε πολέμου, για να στραφεί στο εσωτερικό και να αρχίσει το μεγάλο τάκ εκεί, σου λέει, Θα φύγω, αλλά εσύ θα τα βρείτε. Θα τα βρούνε. Ναι. Εννοεί Τουρκία-Ισραήλ. Εκεί μπορεί να δει διάφορα. Πάντως έχει Δεν ξέρω αν θα είναι η περιοχή Όχι μακάρι, yeah, μακάρι το λέω ειλικρινά καλά, Γιατί ναι. μακάρι, Πόσο... για όλους τους γνωστούς λόγους Δεν χρειάζεται να πούμε Πόσο κάτι, είμαι ακόμα και... Αλλά έχει Επαναλαμβάνω ότι έχει πάρα πολλά Και ο ίδιος ο εμφύλιος είχε πάρα πολλά Σίγουρα ενώ το π.χ. έχουμε ακόμα βομβαρδισμούς Στη Λόρτα Τζιγάζας έχουμε, έχουμε είδαμε και τι δηλώσει του Τραμπ <laughs> ε, ναι. Αλλά Λοιπόν, κάπω εδώ θα λύξουμε ναι, πρέπει να ακολουθεί να ακριβώ μετά στι 10 το Sai Vibes. Να πούμε ότι σε λίγο καιρό θα κανονίσουμε και την επόμενη. Δηλαδή θα έχει μια σχέση ότι κάναμε τώρα επιτροχάδι. Ναι. Θα έχουμε ένα τριωράκι στην επόμενη φορά σε μια εκπομπή που όπω πρότεινε περίπου θα την ονομάσουμε κάπω θαυμαστό νέο καινούριο κόσμο. Θα δούμε πώ θα το φτιάξουμε. Και θα μπορέσουμε ναι. να. Πούμε και κάποιες λεπτομέρειες που αφήσαμε ναι. τώρα στο τροχάδι. Ε, τώρα αφήσαμε, κάναμε κάποια άλματα ανακαστικά και λόγω του χρόνου και από τη μία ας πούμε, από τη μία, από την άλλη, όπως Ο καταλαβαίνουμε γεμνή. ότι προκύπτουν πάρα πολλά θέματα, ειδικά που άπτονται της πρόσφατη, πρόσφατης, της πρόσφατη και τη σημερινή και της, της μελλοντική, τα οποία ε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν τελειώνουν έτσι με... Δεν μπορούμε να το πούμε σε τρία λεπτά. Μπορούμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο πάνω, αλλά δεν μπορούμε ναι, να, να το ναι. πούμε σε τρία λεπτά. Προσπαθήσαμε να δώσουμε μια εικόνα πώ ξεκίνησε, πώ αυτή η χώρα που βρίσκεται σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, το στρατηγικό σημείο που έχει παίξει τόσο ρόλο στι εξελίξει τη περιοχή, ε, έφτασε σήμερα σε αυτό το σημείο που λέμε. Τι ήταν ε, να δώσουμε κάτι, τι ήταν το μπαθ, τι ρόλο έπαιξε εκεί πέρα αυτό σε όλη τη Μέση Ανατολή στα αραβικά κράτη και όχι μόνο. Ε, Πώ μπλέχτηκαν οι ανταγωνισμοί των δύο μεγάλων δυνάμεων, μετά συνέχεια οι επόμενοι ανταγωνισμοί που είναι τώρα λοιπόν και στη νέα συνθήκη που κρατάει την πολυπολική πλέον, όπω είπε και ο Υπουργό Εξωτερικών mm. των Πολιών πλέον έχουμε πολυπολικό κόσμο, δεν έχουμε μόνο κρατόρια. Ε, πλέον τα πράγματα παίρνουν μια άλλη τροπή γιατί έχουμε και άλλου έτσι Στου παλιού που υπήρχαν, άλλοι εξαφανίστηκαν, μπήκαν άλλοι στο παιχνίδι και έχουμε νέους παίκτες πλέον και δεν ξέρω δεν το πλέπω και τόσο safe safe. θα δούμε λοιπόν ευχαριστώ πάρα πολύ Φάνη για την παρέα και την κουβέντα ε, πολύτιμη προφανώς η προσθήκη σου δεν θα ε. είχα κάνει εκπομπή για αυτό το ζήτημα να με συγχωρέσετε για όσα λάθη οι ακροατές και οι ακροατρίε γίνανε είναι αναμενόμενα οκ okay. Ναι. Το δέχομαι την κριτική. Και <laughs> παρία ήταν ζωντανά. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή πάλι με κάτι καινούριο. Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά. Yeah.